Καλησπέρα, εδώ είμαστε και απόψε. Εδώ στον Αλμπέντο 14, εκπέμπουμε από Κρήτη με Ινάντι Παπαμίτσου. Ξεκινάμε δυναμικά τώρα τι τελευταίε εβδομάδε. Έτσι, για να ανέβουν λίγο τα ντεσιμπέλ, λίγο η παλμή τη καρδιά. Άναι, μορφα. Λοιπόν, βρισκόμαστε στον Αλμπέντο 14, στον μεγαλύτερο διαδικτυακό ραδιοφωνικό σταθμό και είμαι η Νάντι Παπαμίτσου, η εκπομπή του καιρού το Διάβα και είμαστε ζωντανά και αυτό το βράδυ της Δευτέρας. Αυτή τη εβδομάδα τελειώνει και Οκτώβρης. Είμαστε υποτίθετε στα μέσα του φθινοπόρου, στην υπόλοιπη Ελλάδα κάτι γίνεται, κάτι βροχούλες έχουν πέσει, κάτι πλημμύρες έχουν γίνει. Εδώ στην Κρήτη τίποτα. Καλοκαίρι, κοντομάνικα, ανοιχτά τα παράθυρα, ανοιχτές οι πόρτες. Και όλη η Κρήτη περιμένει νερό, περιμένει βροχή, μπάσκετ και σωθούν οι μας που τρία χρόνια έχουν αποτιστούν καλά. Εκπέμπουμε από το Σκοινιά, ένα μικρό χωριό 350 κατοικών περίπου που βρίσκεται νότια της πόλης του Ηρακλείου, 40 χιλιόμετρα περίπου από το ηρακλειο αλλα αλλά 15-18 χιλιόμετρα θέλουμε για να φτάσουμε στο Λιβικό Πέλαγος και είμαστε ανατολικά ε, α, 20 χιλιόμετρα περίπου από το Ιδέο Άντρο, από εκεί που γεννήθηκε ο Δία. Έτσι για να δώσουμε και το γεωγραφικό στίγμα όπως ε, σε κάθε εκπομπή κάνουμε Πώς είστε, πώς πέρασε αυτή η εβδομάδα, είχε πολλά αυτή η εβδομάδα, είχαμε σκόπια, είχαμε διάφορες έτσι, διάφορα γεγονότα που συμβαίνουν με το πέρασμα αν θέλετε της συμφωνίας των Πρεσπών από την Βουλή των Σκοπίων, διάφορες αναταράξεις εδώ στην Αθήνα. Όλα αυτά θα τα σχολιάσουμε απόψε. Είναι ένα θέμα που ενδιαφέρει όλους μας. Τι με θέμα όλη αυτή την ιστορία, τόσο στα Σκόπια, όσο και στην Ελλάδα. Και έχουμε νομίζω σήμερα δύο καλεσμένους που είναι η πλέον κατάλληλοι να μας τα σχολιάσουν όλα αυτά τον κύριο Γιάννη Μάζη, καθηγητή από το Πανεπιστήμιο της Αθήνας, καθηγητή γεωπολιτικής και πρόεδρος του τμήματος τουρκικών σπουδών. Γνωρίζει πάρα πολύ καλά και τα ελληνοτουρκικά και θα μιλήσουμε και λίγο βέβαια για Τουρκία. Και ο Γιάννης Ομούτσος, ο συνάδελφος δημοσιογράφος που κι αυτός ασχολείται πολύ με το θέμα το Σκοπιανό και έχει να μας πει πολλά και διάφορα ενδιαφέροντα πολύ. Απόψε λοιπόν, η εκπομπή μας δεν θα ταξιδέψει κάπου εκεί στα Αστέρια, κάπου εκεί στο σύμπαν, δεν θα ασχοληθούμε με αρχαία Ελλάδα, δεν θα ασχοληθούμε με την υπέροχη ελληνική γλώσσα μας, όπως κάνουμε στις, ε, ε, κάναμε στις προηγούμενες εκπομπές. Ε, σήμερα θα ασχοληθούμε με το μυστήριο πολιτική. Διεθνή πολιτική. Τι άλλο είχαμε αυτή την εβδομάδα, για θυμίστε μου λίγο, εκεί στο τσάτ, παιδιά, για να ζωντανέψτε λίγο να σας δω. Τι άλλο να πούμε να σχολιάσουμε. Βέβαια θέλω να σας πω ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ με αφορμή την προηγούμενη εκπομπή, η οποία έτσι ήταν λίγο προσωπική υπόθεση, λίγο βιωματική, περιγράφοντάς σε όλη την προσωπική μου εμπειρία και όλο το παρασκήνιο α, της ε, καλεσμένης μου που ακύρωσε. Ε, Παρ' όλα αυτά τα μηνύματά σας ήταν πολύ γλυκά, πολύ τρυφερά και σας ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό. Να ξέρετε πάντα ότι όταν ένας άνθρωπος είναι απέναντί σου και λέει την αλήθεια τότε και εσύ μπορείς να είσαι το ίδιο γλυκός και τρυφερός όπως είναι αυτός γιατί η αλήθεια είναι πάντα γλυκιά και τρυφερή και ας λένε κάποιοι ότι είναι σκληρή δεν είναι, όχι μπορεί φαινομενικά να φαίνεται έτσι αλλά στην πραγματικότητα είναι... ε, η αλήθεια είναι γεμάτη αγάπη γεμάτη όμορφα συναισθήματα και ειλικρινή συναισθήματα απέναντι στον άνθρωπο που έχεις ε, μπροστά σου Σας ευχαριστώ λοιπόν μέσα από την καρδιά μου για όλα αυτά τα μηνύματα που μου στείλατε και στο Viber και στο Facebook και σε όλα τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Και έτσι μετά από όλη αυτή τη μικρή εισαγωγή για να πάρουμε μία ανάσα και να προχωρήσουμε στα, στα σε όλα αυτά που σας προλόγησα... Πάμε να ακούσουμε ένα όμορφο τραγούδι, ε, μια και εκπέμπουμε από τον Νότο. Νομίζω ότι ο Λαυρέτης Μαχαιρίτσας το τραγουδάει πολύ όμορφο αυτό, μαζί με τον Μπάμπι Στόκα, ένα υπέροχο τραγούδι, έτσι για να πάρουμε μια νάσα και να επανέλθουμε δρυμύτεροι και καυστική και δυναμική. Εκεί στον Νότο... Που τρίζει ο θάνατος και αγάπη. Κάνει κρότο. Σαν αδειοκάθισμα ταξίδεψα για χρόνια. Ψάχνοντα να βρω το κατάλληλο κορμί. Εκεί στα φώτα έβρισκει ε νύχτα τα σημάδια στα τα πρώτα είχα ξεμείνει από τσιγάρα και συμπόνια και εσύ με κέρασες, καπνό με ένα φιλί. Ποια πόλη, ποια χώρα Ποια θάλασσα σε ταξιδεύει τώρα σοβαίνει, θυμάσαι και μεθυσμένη με στον ύπνο σου γελάς Ποια πόλη, ποια χώρα Ποια θάλασσα σε ταξιδεύει τώρα. <Και> εκεί στο νότο, εκεί μου κλειρώσε ο έρωτα στο λότο, Κουλουριασμένο σαν τη σαύρα σκιά του Σαν νομίσμα έπεφτα στο μαύρο σου φιθό Κλωμάκα τυλιά Ανάβελ φτωχιά σου τα τάιζε με ζηλιά, Μα συλλάβει αν αγαπώ τα φόκητά σου. Σαν ένα στην κούνια του μωρό, Πια πολύ, Πια πολύ, Πια χώρα, Πια θάλασσα σε ταξιδεύει τώρα. Σο παίρνεις θύμασαι Και μεθυσμένη μες στο ύπνο σου γελάς Ποια κολλή, ποια χώρα Ποια θάλασσα σε ταξιδεύει τώρα Μάλιστα, μου λέτε ότι θέλετε ε, ε, ε, ειδήσει που αφορούν ε, στα θέματα που συζητούμε Θέματα που αφορούν στο σύμπαν, θέματα που αφορούν ε, στην, ε, στο, ε, στο αν υπάρχει άλλη ζωή έξω εδώ από τη γη Και σας έχω λοιπόν την καταλήθηση γιατί έψαξα και βρήκα αποσπάσματα Από το βιβλίο του Στίβεν Χόκινγκ που κυκλοφορεί με τα θάνατον βέβαια κυκλοφόρησε την Τρίτη που μας πέρασε στις 16 Οκτωβρίου όχι στην Ελλάδα, στι Ηνωμένες Πολιτείες, στη Βρετανία, στην Ιταλία στην Αυστραλία και τη Νέα Ζηλανδία ταυτόχρονα. Ο Στίβεν Χόγκιν λοιπόν με θάνατο δίνει τις δικέ του απαντήσεις στα μεγάλα ερωτήματα για το σύμπαν αλλά και για τη ζωή και έτσι κάποια αποσπάσματα που κυκλοφόρησαν στο διαδίκτυο τα απομόνωσα και σας τα διαβάζω προκειμένου έτσι να πάρουμε μια γεύση από το, νέο του, όχι από, το νέο του, από το βιβλίο που έγραψε, το τελευταίο που έγραψε, βιβλίο που έγραψε πριν ε, φύγει από τη ζωή. Ανέκαθεν οι άνθρωποι ψάχνουν τι απαντήσει στα μεγάλα ερωτήματα. Από πού ερχόμαστε, υπάρχει άλλη έξυπνη ζωή στο σύμπαν, Τι υπάρχει μέσα σε μια μαύρη τρύπα, Πώ επιβιώσουμε στη γη, ε, Πώ μπορούμε να επικύσουμε το διάστημα, Ποιο είναι ο σχεδιασμό, Το βαθύ νόημα πίσω από κάθε πράγμα. «Υπάρχει κανένας εκεί πάνω», συνοψίζει ο Βρετανός ο Αστροφυσικός στο βιβλίο του σύντομες απαντήσεις στα μεγάλα ερωτήματα. Ποιες είναι λοιπόν οι απαντήσεις αυτές, ο Αστροφυσικός που άφησε την τελευταία του πνοή όπως προείπαμε τον περασμένο Μάρτιο απαντά και με ένα προσωπικό απολογισμό. «Είχα μια καταπληκτική ζωή σε αυτόν τον πλανήτη ενώ συγχρονώ, διέτρεχα με το μυαλό μου ολόκληρο το σύμπαν και τους νόμους της φυσικής». «Έφτασα στα πέρατα του γαλαξία, ταξίδεψα σε μια μαύρη τρύπα και γύρισα στις απαρχές του χρόνου. Στη γη είδα αναταράξεις και ηρεμία, επιτυχία και πόνο. Ήμουν πλούσιος και φτωχός, οργανικά ικανός και ανίκανος. Δέχτηκα συγχαρητήρια και επικρίσεις, αλλά ποτέ δεν αγνοήθηκα. Χάρη στη δουλειά μου είχα το εξαιρετικό προνόμιο να συμβάλλω στην κατανόηση του σύμπαντος». Και συνεχίζει καπου αλλού. Ελπίζω μια μέρα να βρούμε τις απαντήσεις σε όλες μας τις ερωτήσεις. Πώς θα μπορέσουμε να θρέψουμε ένα παγκόσμιο πληθυσμό όλο και μεγαλύτερο, να του προσφέρουμε πόσιμο νερό, να παράγουμε ανανεώσιμη ενέργεια, να προλαμβάνουμε και να θεραπεύουμε ασθένειες, να επιβραδύνουμε την κλιματική αλλαγή. Ελπίζω η επιστήμη και η τεχνολογία να μας δώσουν τις απαντήσεις. Είμαστε όλοι ταξιδιώτες του χρόνου, πορευόμαστε προς το μέλλον. Γράφει και συνεχίζει κάπου αλλού. Η επιστήμη αποδεικνύεται πολλέ φορέ πιο παράξενη από την επιστημονική φαντασία και προσφέρει μεγαλύτερη ικανοποίηση, εξηγεί, για να προχωρήσει σε μια προσωπική εξομολόγηση. Εγώ είμαι ένα επιστήμονας με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για τη φυσική, την κοσμολογία, το σύμπαν και το μέλλον τη ανθρωπότητα. Χάρη στου γονεί μου, καλλιέργησα μια ακόρεστη περιέργεια, ενώ δεν έπαψα ποτέ να προσπαθώ όπω ο πατέρα μου να απαντώ στα πολλά ερωτήματα που θέτει η επιστήμη. Πού τον οδήγησε αυτή η ακόρεστη περιέργεια? Πέρασα όλη μου τη ζωή ταξιδεύοντας στο σύμπανο χωρίς να βγω ποτέ από το μυαλό. Κάποια στιγμή πίστεψα ότι θα ζούσα το τέλος της φυσικής όπως τη γνωρίζουμε. Σήμερα, αντίθετα, πιστεύω πως και μετά το βιολογικό μου τέλος... οι άνθρωποι θα συνεχίσουν να απολαμβάνουν το θαύμα των επιστημονικών ανακαλύψεων. Είμαστε κοντά σε κάποιες από αυτές τις απαντήσεις, αλλά ακόμη δεν έχουμε φτάσει. Το βέβαιο για ένα από τα λαμπρότερα μυαλά των φυσικών επιστημών είναι πως τα τελευταία 50 χρόνια η οπτική μας για το σύμπαν άλλαξε πολύ. «Θα είμαι ευτυχής εάν θα έχω συμβάλει κι εγώ σε αυτή την αλλαγή», γράφει ο Χόκκινγκ, και συνεχίζει με μια θέρμη φιλοσοφική συνατένισης. Μία από τις μεγάλες αποκαλύψει της διαστημική εποχής είναι η νέα οπτική κάτω από την οποία η ανθρωπότητα έμαθε να κοιτάζει τον εαυτό της». Όταν παρατηρούμε τη Γη από το διάστημα, βλέπουμε ένα ενιαίο σύνολο. Αντιλαμβανόμαστε ενότητα, όχι τις διαιρέσεις. Είναι μια εικόνα που μέσα στην τεράστια απλότητά της μεταδίδει ένα πολύ δυνατό μήνυμα. Ένας μοναδικός πλανήτης, μία και μόνο ανθρώπινη φυλή. Ένα είναι και το συμπέρασμα για το Στίβεν Χόκινγκ. Το μέλλον τη ανθρωπότητα βρίσκεται στο σύμπαν, σημειώνει υπενθυμίζοντα ότι γεννήθηκε ακριβώ τρει αιώνε μετά το θάνατο του Γαλιλαίου. Μου αρέσει να σκέπτομαι ότι αυτή η σύμπτωση έπαιξε ρόλο στην κατεύθυνση που πήρα στο πεδίο των επιστημών. Αν και βέβαια, σύμφωνα με του υπολογισμού μου, εκείνη την ημέρα θα πρέπει να γεννήθηκαν περίπου 200.000 παιδιά. Και ποιο ξέρει πώ από αυτά επέδειξαν κάποιο ενδιαφέρον για την αστρονομία. Ο Χόκκιν θα έπρεπε πάντω να ζήσει πολύ λιγότερα χρόνια από τα περισσότερα από αυτά τα παιδιά εξαιτία τη νόσου του Λου Γκέριγκ, από την οποία προσβλήθηκε σε νεαρή ηλικία. Ε, τελικά κατάφερε να ζήσει για πολλέ δεκαετίε ακόμα, καθυλωμένος στο αναπηρικό αμαξίδιο. Δεν ήμουν ποτέ ανάμεσα στου καλύτερου μαθητέ. Ήταν μια τάξη πολύ έξυπνων παιδιών και εγώ ήμουν πάνω κάτω στο μέσο όρο. Οι συμμαθητέ μου πάντω με φώναζαν Ιστάιν. Αυτό σημαίνει ότι έβλεπαν κάτι σε μένα. Δύο συμμαθητές μου πάντω είχαν στοιχηματίσει ένα σακουλάκι καραμέλες ότι δεν θα γινόμουν κανένας. Αναφέρει για τα μαθητικά του χρόνια, ενώ ανατρέχει και στην τεράστια επιτυχία που γνώρισε το βιβλίο του «Το χρονικό του χρόνου». Από τη μεγάλη έκρηξη ω τι μαύρε τρύπε, τα ελληνικά από τι εκδόσει Κάτοπτρο, δεν περίμενα τέτοια επιτυχία. Χωρί αμφιβολία συνέβαλε το ενδιαφέρον του κόσμου για την ιστορία μου, για το γεγονό ότι κατάφερα να γίνω θεωρητικό φυσικό και συγγραφέα, best seller παρά την αναπηρία μου. Ο Χόκκινγκ δίνει κι άλλα δείγματα ταπεινότητα αλλά και αυτοσαρκασμού μέσα από το τελευταίο του βιβλίο για πολλού συναδέλφου μου είμαι με ένα φυσικό ανάμεσα στου πολλού. Αλλά για το μεγάλο κοινό ήμουν ο πιο διάσημος φυσικός του κόσμου. Αυτό οφείλεται εν μέρη στο ότι με εξαίρεση των Αϊστάιν οι επιστήμονες δεν γίνονται δημοφιλείς όσο οι ροκστάρ και εν μέρη επειδή αντικατοπτρίζω το στερεότυπο της ανάπηρης ιδιοθείας. Δεν μπορώ να καμουφλαριστώ με μια περούκα και ένα ζευγάρι μαύρα γυαλιά. Το αναπηρικό καροτσάκι με προδίδει. <Τι> Έτσι, για να πάρουμε μια ιδέα για το τι γράφει περίπου ο Στίβεν Χόκινγκ στο τελευταίο του βιβλίο που, βιβλίο που εκδόθηκε μετά το θάνατό του και που απαντά σε μεγάλα ερωτήματα που απασχολούν όλους εμάς και όχι μόνο όλους εμάς, αλλά και τους επιστήμονες, τους θεωρητικούς, τους πρακτικούς, αστρονόμους, αστροφυσικούς, κοσμολόγους. Είμαστε λοιπόν εδώ στον Αλμπέντο, 14, και σε, λίγο, σε λίγη ώρα θα επικοινωνήσουμε με τον κύριο Γιάννη Μάζη, καθηγητή από το Πανεπιστημίο της Αθήνας, Γεωπολιτικής. Είναι πρόεδρος του Τμήματος Τουρκικών Οσπουδών στη Σχολή Γεωπολιτικής του Πανεπιστημίου της Αθήνας. Θα είμαστε σε λίγα λεπτά μαζί να σχολιάσουμε την επικαιρότητα αυτή, τη, όλα αυτά τα γεγονότα που έχουν συμβεί κυρίω την τελευταία εβδομάδα. Και στη σκέψη σου να μπαίνει Να γλιστράω στα μαλλιά σου Στο λαιμό σου να κρυπτώ Να μεθάω με τα σου Να χορεύω στο κενό Πάρε με μαζί σου Στο πιο όμορφο όνειρο. Στο κόρμπι σου Στου φιλιού σου Το μυθό Ας το κύμα Τα μαλαίρας Μου Σου υπόσχομαι Τα Ασημένια και Χρυσά στα δυο σου μάτια ανοίγονται φλυμμένα μόνο πάτια με στη θλίψη θα βαδίσω τις πληγέ σου για να κλείσω Είσαστε και είμαστε στον Αλμπέντο 14, το μεγαλύτερο διαδικτυακό ραδιοφωνικό σταθμό ε, απανταχού των Ελλήνων. Και ευχαριστούμε πολύ που μα ακούτε από όλο τον κόσμο. Και σα ευχαριστώ πάρα πολύ για τα μηνύματα που λαμβάνουμε κάθε εβδομάδα με τα υπέροχα σχόλιά σα και την αγάπη μα που μας, ε, μας δίνετε απλόχερα. Λοιπόν, έχω τη χαρά και την τιμή να είναι κοντά μου, όπω σα είπα και ξεκινώντα την εκπομπή, ο κύριο Γιάννη Μάζης, καθηγητή γεωπολιτικής από το Πανεπιστήμιο τη Αθήνα. Ένα άνθρωπο που στο παρελθόν είχαμε συνεργαστεί πολλέ φορέ και, τον... και με τον Κώστα Χαρδαβέλλα, αλλά και με τον Γιάννη Μούτσο, όταν κάναμε την εκπομπή Τέρα Εγκόγνητα. Μια πολύ καλή προσπάθεια του συναδέλφου Γιάννη Μούτσου, τον οποίο θα έχω και στη συνέχεια τη εκπομπή, μετά τον κύριο Μάζη. Ε, μια υπέροχη προσπάθεια που γινόταν εβδομαδιαία στο Κόντρα Τσάνελ. Ο κύριος Μάζης μας στήριζε πάντα και εμένα και τον Γιάννη κυρίω, που ήταν και ο παρουσιαστής αλλά και εμένα που πάντα όποτε τον έπαιρνα τηλέφωνο ήταν εκεί κοντά μας και μας ε, μοίραζε απλόχερα τη γνώση του και την ενημέρωσή του για θέματα που αφορούν την, ε, τα διεθνή τεκτενόμενα. Τον ευχαριστώ λοιπόν πολύ γιατί σήμερα και όλα στο πρωί ανταποκρίθηκε θετικά στο κάλεσμα που του έκανα για να με βοηθήσει να σχολιάσουμε μαζί τα τελευταία γεγονότα μετά το πέρασμα της Συμφωνία των Πρεσπών από την Σκοπιανή Βουλή. Κύριε Καθηγητά, καλησπέρα από την Κρήτη. Καλησπέρα σας, καλησπέρα. <laughs> με ακούτε καλά. Ναι, ναι βεβαίως. Ωραία. Θέλω λοιπόν να μου πείτε ε, αν περιμένατε ότι τελικά η συμφωνία των Πρεσπών θα πέρναγε από τη Βουλή. Γιατί είχαμε πολλές δηλώσεις και από Έλληνε πολιτικούς, μην ξεχάσουμε τον κύριο Καμένο, που ήταν σχεδόν σίγουρος ότι η συμφωνία δεν θα περάσει και που δρομολογούσε, αν θέλετε, την πολιτική του πορεία μέσα σε όλη αυτή την ιστορία με βάση αυτό. Εσείς που βλέπετε τα πράγματα εντελώς διαφορετικά περιμένατε ότι τελικά αυτή η συμφωνία θα περάσει από την Σκοπιανή Βουλή, από τη Βουλή των Σκοπίων. Έβλεπα ότι η συμφωνία ήταν πάρα πολύ δύσκολο να περάσει. Ε, Έκλεινα προς την άποψη ότι υπό κανονικά συνθήκες αυτή η συμφωνία δεν θα περνούσαμε τίποτα. Ε, εκείνο λοιπόν το οποίο... Ε, η τελικά ήταν ότι οι συνθήκε δεν ήταν κανονικές και ότι ε, οι παρεμβάσει, ε, το όργιο των εκβιασμών των χρηματισμών που κατηγγέλθησαν μέσα στο ίδιο το κοινοβούλιο ε, και που αναγκάστηκε αυτή τη στιγμή η σκοπιανή δικαιοσύνη, σε όσα εισαγωγικά θέλετε, βάλτε την, ε, να τα ερευνήσει ιδιαιτέρω. Και μόνο αυτό δείχνει ότι ε, εάν τα πράγματα εξελίσσονται το Μαλά, η υπόθεση αυτή δεν θα είχε πραγματοποιηθεί ποτέ. Εν πάση πριπτώση το βέβαιο είναι ότι έχουμε ένα μεγάλο ε, δρόμο να διανύσουμε μέχρι όλη αυτή η ιστορία να ολοκληρωθεί ε, και θα δούμε στην πορεία πώς θα εξελιχθεί. Έχουμε την ψήφιση σημείο προ ε, όλων των ε, άρθρων τα οποία απαιτεί η συμφωνία των Πρεσπών από πλευρά Ελλάδος να πραγματοποιηθούν. <Το> και <Το> και, <Το> και <Το> <πίσω> πάλι ένα thriller που διαδραματίζεται και επίση έχουμε και την ψήφισή τη ε, εν συνόλο. Και εκεί πάλι θα δούμε το ίδιο να διαδραματίζεται. Αν σκεφτείτε δε ότι εδόθη η αστυνομική προστασία προς όλους όσους εψήφισαν υπέρ τη συμφωνία, αντιλαμβάνεστε ότι αυτά τα πράγματα μόνο ως ομαλότητα δεν μπορούν να χαρακτηρίξουν. Mm -hmm. ε, θέλω να μου πείτε, κύριε καθηγητά, καταρχήν αν μπορείτε λίγο πιο δυνατά να μιλάτε, γιατί μου λένε εδώ οι, τηλεθεατε... οι ακροατέ, ότι δεν σας ακούνε καλά, λίγο πιο δυνατά ή δεν ξέρω, λίγο πιο κοντά στο κινητό σας, αν μιλάτε με, mm -hmm. με ακουστικά, δεν ξέρω... Λοιπόν, ε, όλη αυτή η ιστορία θα συνεχίσει και αυτό το θρύλλ θα συνεχίσει, νομίζω, για 100 περίπου μέρες, από ό,τι διάβαζα και εγώ. Ε, όλη αυτή η ιστορία είχε και κλειδονισμού εδώ στην Αθήνα. Αλλιώ θα περιμένανε ο έτερος τη κυβέρνηση, ο, ο, ο κύριο Καμένο, αλλιώ θα περιμένανε τα πράγματα, αλλιώ ε, τελικά εξελίσσονται. Και βλέπουμε τελικά μια συμφωνία που στην ουσία και οι δυο λαοί δεν την θέλουν... ...και αυτό θέλω λίγο να το σχολιάσουμε. Είναι μια συμφωνία που και οι δυο λαοί και των Σκοπίων και ο ελληνικός λαός δεν την θέλει. Και βλέπουμε να υπάρχει μια ποιή δεν την θέλει. Ε, τουλάχιστον οι δημοσκοπήσεις που έχουν γίνει μυστικές ή φανερές ε, στο λαό τον ελληνικό... ...δείχνουν ότι δεν τη θέλει αυτή τη συμφωνία... Στα Σκόπια υπήρχε μεγάλη αντίδραση και από την αντιπολίτευση αλλά και από τον λαό ε, για τη συμφωνία αυτή και βλέπουμε δύο αρχηγούς κρατών να ε, προσπαθούν με νύχια και με δόρια και όχι μόνο η αρχηγοί αυτών των δύο κρατών αλλά και η αρχηγοί και των άλλων κρατών που έχουν εμπλακεί σε αυτή την υπόθεση να προωθούν αυτή την εντός εισαγωγικών λύση στο θέμα των Σκοπίων. Εσείς πιστεύετε ότι αν τελικά... Αυτή η Συμφωνία των Πρεσπών περάσει. Θα αποτελέσει λύση και θα λύσει το πρόβλημα ή θα έχουμε άλλα μετά θέματα να αντιμετωπίσουμε. Έχω πάρει σαφή θέση απέναντι τη Συμφωνία των Πρεσπών και εξ αρχή. διαφώνησα καταρχάς με τον τρόπο του χειρισμού μέχρι σήμερα. Θεώρησα τον, και τον θεωρώ τον χειρισμό αδιαφανή και αδέξιο. Η γνώμη του ελληνικού λαού δεν ζητήθηκε με δημοψήφισμα Α, και το επιχείρημα του ότι ε, εάν θα κάνουμε δημοψήφισμα για το πώς θα ονομαστεί ε, ένα άλλο κράτος, δεν με πείθη καθόλου. Experience, the efficiency. Ε, το ερώτημα δεν είναι γενικό πώς θα ονομαστεί γενικώς είναι εάν θα ονομαστεί Μακεδονία ή όχι και αν εμείς ως ελληνικός λαός θα του εκχωρίσουμε την ιστορία μας και αν εμείς ως ελληνικός λαός δεχόμεθα να μπούμε στο παιχνίδι της εργαλειοποίησης του ψευδοαλυτρωτισμού των Σκοπίων του 19ου και 20ου αιώνος διότι δεν ομιλούμε για τον Κίτ μακεδονισμό του Γκρουεύσχη, ομιλούμε για έναν επικίνδυνο αλυτρωτισμό ψευδοαλυτρωτισμό που γεννιέται Δεν έγινε για προφανεί λόγου. Δεν έγινε γιατί όλοι ήξεραν ότι ένα 80 με 82% του κοινού θα ψήφιζε mm. εναντίον. Κάτι άλλο. Όσον αφορά στα ελληνικά αδρόμενα, βλέπουμε τώρα να έχει δημιουργηθεί ένα τεράστιο ε, θέμα στο κόμμα του κυρίου Καμένου, γιατί ο κύριος Καμένος πίστευε ότι αυτή η συμφωνία, όπω και περισσότεροι από εμά δεν θα έφτανε υποκανονικές συνθήκες ή έτσι όπως φαινονούσαν τα πράγματα. Δεν θα έφτανε να περάσει από τη Βουλή των Σκοπίων, παρόλα αυτά πέρασε, με αθέμητους τρόπους, αλλά πέρασε. Και βλέπουμε λοιπόν τώρα να έχει μεγάλα προβλήματα. Ε, ο κύριος ε, Καμένος με το κόμμα του, βλέπουμε βουλευτές του κόμματος του κυρίου Καμένου να άλλοι να εκφράζουν ανοιχτά ε, την... Ε... Κοιτάξτε, κοιτάξτε, μην κουράζεστε, τα ξέρω. Τα ξέρω. Ε, ε, Η σημασία έχει ένα πράγμα, ότι θα πρέπει να καταλάβουν όλοι, όλοι πολιτικοί πολιτικοί. Εγώ δεν θέλω, άλλωστε δεν ασχολούμαι με την εσωτερική πολιτική, δεν με ενδιαφέρει. Και δεν είναι η δουλειά μου. Εγώ εκείνο που θα ήθελα να τονίσω είναι ότι πρέπει όλοι οι Έλληνε πολιτικοί να καταλάβουν ότι ο ελληνικό λαό δεν δέχεται τον εμπρεγμό. Αυτό φτάνει. Δεν θέλω να σχολιάσω περισσότερο. Mm -hmm. Δεν δέχεται τον εμπρεγμό. Και όταν υπάρχει εμπρεγμό, ε, αυτό είναι ένα. Ε, το οποίο δεν ωφελεί ούτε την πολιτική, ούτε την αξιοπιστία της ε, ούτε ε, την, ε, ε, την ομαλή διευθέτηση τέτοιου είδου προβλημάτων δεν βοηθά επίσης και την ενότητα στον ελληνικό λαό. Αυτά σε μια περίοδο σαν αυτή που το διεθνές περιβάλλον είναι ρευστό ως κινούμενη άμος, ε, όπου η κίνδυνη ε, είναι σαφής κρυσταλλωμένη και προσδιορισμένη, ε, δεν είναι κάτι το οποίο μπορεί να το ονομάσει κανείς παραγωγικό. Μάλιστα. Ε, αν, καταφέρουμε, αν καταφέρει ο κύριος Ζάεφ αυτές τις 100 μέρες να περάσει σε όλα του τα σημεία και να φτάσει πέρα στην υπόθεση και να ε, περάσει συμφωνία των Πρεσπών από τη Βουλή του... Ε, τι πιστεύετε ότι θα γίνει στην Ελλάδα. Δεν μιλάω γενικά κομματικά να μου σχολιάσετε πώ αντιδράσουν τα κόμματα. αλλά τι πιστεύετε ότι θα γίνει στην ελληνική βουλή, θα υπάρξει. Στη, στην ελληνική βουλή, στην Ελληνική Βουλή θα γίνει σκεφ ότι υπάρχουν α, τάσεις συγκεκριμένε πλέον, οι οποίε ε, θα λάβουν συγκεκριμένη θέση και θα την λάβουν ονομαστικά. Οπότε, εάν υπάρχουν μάσκες ή προσωπια αυτά θα πέσουν. Και αν αυτό ε, είναι καλό για την πολιτική ζωή, αν με ρωτήσετε θα σας πω ότι είναι καλό. Ανεξαρτήτως του αποτελέσματος, διότι από ένα σημείο και μετά, ε, ξέρετε, ο λαός είναι κριτής. Είναι πολύ κακό να υποτιμούμε τον λαό. Πάρα πολύ κακό. Γιατί και γενικότερα, ο ελληνικός λαός, Είχε πάντα κριτήριο, αλλά αυτήν τη στιγμή ο ελληνικός λαός έχει πολύ υψηλότερο επίπεδο γνώσης των πραγμάτων. Οπότε το κριτήριο το οποίο κάποτε υπέκυτο και σε έντονες συναισθηματικές διακοιμάνσεις και διαφοροποιήσεις ιδεολογικού τύπου, χώριζε, τον δίχαζε και βγούσε καταστάσεις άσπρου και μαύρου, αυτή τη φορά δεν ε, είναι το ίδιο. Αυτή τη φορά ο ελληνικός λαός ε, μετά από ένα αιώνα ορίμανσής του ε, μέσα σε μια ε, δημοκρατία η οποία ξεκίνησε ως ατελής και έφτασε σε ένα σημείο να αναπτυχθεί μετά όλα τις τα προβλήματα ε, καταλαβαίνετε ότι δίνει και το στίγμα μιας μεγαλύτερης οριμότητος και αν θέλετε και σοφίας αλλά και εμπειρία του ελληνικού λαού. Έτσι λοιπόν το να πέσουν τα προσωπία ε, και να δούμε ο καθένας ε, πως πρέπει να κρυθεί από τις πράξεις του και όχι από τα λόγια του, νομίζω ότι θα βοηθήσει έστω και με οδυνηρές στιγμές που βλέπω ότι θα περάσουμε θα βοηθήσει στο ξεκαθάρισμα της πολιτικής ζωής. Είχαμε σήμερα, για να αλλάξουμε έτσι και λίγο α, α, τη συζήτησή μας και να μου κάνετε και ένα σχόλιο για την επέκταση στα 12 μίλια στο Ιόνιο. <ΣΠΠΠΠ> <Α>, τι, <κεραυνός ΣΠΠΠ> τι κεραυνός ήταν αυτός που πέταξε ο κύριος κοτζιάς πια παρετούμενος, <ΣΠΠΠ> ε? Προσέξτε, ήταν, ήταν και εδώ. Θα έλεγα κάτι το οποίο μάλλον ήταν ελαφρώς αδέξιο, με την έννοια πια ότι έτσι όπως ε, εδηλώθη χωρίς να έχει ολοκληρωθεί και χωρίς να έχει μπει μέσα σε συγκεκριμένο πλαίσιο, θα γίνω σαφέστερος, ε, ουσιαστικά τι δήλωνε, εκράβγαζε ότι πρόκειτο για μια προσπάθεια αμβλήνσεως των αρνητικών εικόνων οι οποίε προέκυψαν από το καθεστώς της παραιτήσεώς του. Ε, αυτό είναι πάρα πολύ άσχημο διότι ε, αφενός μεν δείχνει μια επιφανειακή αν θέλετε αντιμετώπιση πολύ σοβαρών ζητημάτων, δεν είναι καλός σύμβουλος αυτό και το δεύτερο είναι ότι τροφοδοτεί την τουρκική επιχειρηματολογία ότι το Αιγαίο είναι μια ειδική θάλασσα, η οποία χρήζει ειδικών συμπεριφορών από τα παράκτια κράτη. Ε, τι θα πρότεινα, γιατί υπάρχει λύση. Καλό θα είτο, στο πλαίσιο της διαδικασίας ολοκλήρωσης της συμφωνίας ορισμού θαλασσιών ζωνών με την Αλβανία, να ασκεί το εκεί το δικαίωμα της πράγμαση. Το δικαίωμα τη επεκτάσεω των 6 ναυτικών μιλίων στα 12 και μέσα στο πλαίσιο τη διαδικασία αυτή ή το απολύτω δικαιολογημένο και για τι δύο πλευρές άλλωστε να ασκήσουν τα δικαιώματα τα οποία του δίδει το δικαίωμα τη θάλασσα και το διεθνέ δίκαιο. Εκεί δεν θα μπορούσε κανεί τουρκος να πει ότι βλέπετε με τη στάση σα ενισχύεται η δική μου θέση. Γιατί αν το έλεγε θα του λέγαμε συγγνώμη αγαπητέ γείτονα αλλά εμείς αυτή τη στιγμή προχωρούμε σε μία διαδικασία συνάψεως συμβάσεως για ορισμό θαλασσιών ζωνών με το συγκεκριμένο κράτος με την Αλβανία. Και εκεί στο πλαίσιο αυτό, ασκούμε τα δικαιώματά μας. Αν έρθει η ώρα και όταν έρθει η ώρα να κάνουμε το ίδιο με σένα θα διαπιστώσεις αν και εκεί ασκούμε ή δεν ασκούμε τα δικαιώματά μας. Ενώ τώρα με αυτήν τη δήλωση και μάλιστα με τη δήλωση ότι αυτό θα γίνει κλιμακοτά μέχρι την Κρήτη αναρωτιέται κανείς καλόπιστα γιατί μέχρι την Κρήτη ένα κράτος όταν ασκεί το δικαίωμά του στην εθνική του κυριαρχία και στην επέκτασή της την νόμιμη επέκτασή της γιατί βάζει πληρορισμού στον εαυτό του μήπω τελικά αναγνωρίζει ότι ο αντίπαλος από την άλλη πλευρά έχει και αυτό τα δίκαια του. Αυτή είναι η όλη διαφορά. Ήθελε δηλαδή άλλο χειρισμό, πολύ πιο συγκεκριμένο, πολύ πιο εντοπισμένο, πολύ πιο σαφή και θα έλεγαμε μια κουβέντα πολύ πιο κομψό. Ήταν, πιστεύετε, μια κίνηση του κυρίου Κοντζιά να δείξει, ας πούμε... Ένα προφίλ λίγο πιο φιλοεθνικό αν θέλετε, δηλαδή επειδή του, προ... του προσάψαμε, όλος ελληνικός λαός του προσέψε. πέστε μου. Σα είπα, το είπα, το πριν αρχή, mm -hmm. ότι ήταν μια προσπάθεια αμπλήξεως των ανθρωτικών εντυπώσεων τη παρατήσεως του. Και επιπλέον ήθελε να δείξει και ο ίδιος ότι έχει κάνει κάποιες προσπάθειε και οι οποίες προσπάθειες θα έρθει η ώρα να καρποφόρησουν. Θεμητό το ανθρώπινο. Μόνο που ξέρετε στην διπλωματική πρακτική δεν σκεπτόμαστε ανθρώπινα σκεπτόμαστε με τη λογική της ισχύως του ορθολογισμού και βεβαίω της συνειδητοποίησης των διεθνών ανταγωνισμών. Μάλιστα. Κύριε καθηγητά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που απόψε έτσι ήσασταν κοντά μας και σχολιάσαμε τα τελευταία γεγονότα. Σας εύχομαι να έχετε ένα καλό βράδυ και μια καλή ανατολή από Κρήτη, την αγάπη μας και τα χαιρετίσματά μας. Ε, Επίση, γεια σας. Γεια σας. Πολύ ωραία. Λοιπόν, μαζί μας ήταν ο κύριος Γιάννης Μάζης. Ήταν καθηγητής, Α, αυτό το κινητό, τι παρεμβολέ. Καθηγητής λοιπόν του το... Το τμήματο τουρκικών σπουδών της, σχολής, της, της αντίστοιχης σχολής, άντε θα το πω, στο Πανεπιστήμιο της Αθήνας μας έδωσε τα φώτα του, ε, πάμε εμείς να κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα, μουσικό πάντα και να έρθουμε στον Γιάννη Τομούτσο, τον συνάδελφο που θα πούμε πολλά πράγματα μαζί του ε, όσο να είναι, και ήμασταν και συνεργάτε 10-15 χρόνια, οπότε μπορούμε να μιλήσουμε και με πολύ πιο μεγάλη άνεση και να σχολιάσουμε όλα τα τεκτενόμενα διεθνή και εσωτερικά. Εδώ, Στου 16 παγωμένου εφιάλτε, Κάτια πρόσωπα λαμπάκια τη νυχτό δανείζει. Σαν ιδρωέα του αντάρτε, Στυχιωμένο σε μια εθνική οδό που πύσει, Βρίσκει την αχτίδα που απομένει. Και μαζί τη τη τη φυγή θα μοιραστεί. Οι ψυχέ και οι αγάπε ύαμε. Αφταπάτε ομοιέ σαν άσπρα πληκτρά, Σαν φωτάκια με στη νύχτα. Βρίσκουν σώματα παρθένα. Στη συνήθια πουλιμένα με φιλιά τα Αγνίζουν Τους χαριζόνται Τούτος ο αρχαίγωνος βρυφός των Αφρικάνων Κάτι από μπάλωση για να θυμίζει Άνθρωπο θυσία στους θεούς των υφεστίων. Σαν να παρογγείς φωμούς λύση Κράτησε αγάπη μου για λίγο την πνοή σου Λύσε όλη του τη στιγμή σε ένα φιλί Κοίταξε τριγύρω τα μετέωρα πως πέφτουν αν μου όταν ή ακόμη χρίζεσαι. Ανθρώπου που ψάχνει την ψυχή του, κι άμα το που στα θα σου πω. Συγγνώμη, είναι κάτι μήνε που φιλοξενούν τον τρόμο. Και έχω να με βλέπει. Σαν μορό παιδί, αχώρα. Κι σα τη σμένον, μέσα στο μυαλό σου ξένο. Τι να και πια πό. Επίση να σου πούν, για να σε πείσουν, Στα μετάξια να σε πείσουν, Να φανούν λευκά κοντάκια με στο γέλιο σου. Αστέρα, άθυνα του άλλου να μιλούν για μένα. Και φοβόμαι μήνε, δι το φω τη μέρα. Τα χαμένα χρόνια θα τα πάρω πίσω. Φθάνε, μου φτιάχνουν, α λε ακόμα, α α αγαπού. Κοκκινο <Κοκκινος> τα χρόνια από απομένουν. Κάνε το σύνυαλό να σε βρει, ψυχή μου. Πρόσωπα, λιμάνια κράτησε τα φεύγουν. Κράτα, μαγκαλιά και πάρε με μαζί σου. Βίδεο, ταινίε, η ζωή που είδα. Του αστερού, του νου, μου. η πατρίδα, είσαι εσύ. Στα που φάρω έναν μεθυσμένο γλάρο Γύρω σου που φτερουχίζει το όνομά σου συλλαβίζει Συμμαθεύει τη μάτια σου και αφήνεται Λοιπόν, νομίζω ότι ο κύριος μάζες ο καθηγητής, ήταν πολύ αισιόδοξο, ειδικά στο κομμάτι αυτό που μιλάγε για τον ελληνικό λαό και πώς ο ελληνικός λαός θα αντιδράσει. Ε, από ό,τι είδα και από τα δικά σας τα σχόλια, ε, αυτό ακούγεται και φαίνεται ότι είναι κάπως δύσκολο. Γίνονται προσπάθειες, βέβαια, ε, να θυμηθούμε και τους αγανακτισμένους, στην αρχή της υπογραφής του πρώτου μνημονίου, αλλά και τα συλλαλητήρια που γίνανε, ε, για το Σκοπιανό στο, ε, στη Θεσσαλονίκη και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας ε, προσπαθεί ο κόσμος να βγει στον δρόμο ε, βέβαια οι μέθοδοι που χρησιμοποιήθηκαν ήταν οι γνωστές. και από την κυβέρνηση της αριστεράς είδαμε τα ίδια, θέλω να πω, τι, τα δακρυγόνα, τα χημικά, ε, τη βία Αυτά που κατί τότε ε, επαναλήφθηκαν με τον χειρότερο τρόπο ξανά και ξανά και ξανά οι ίδιες εικόνες. Και εκεί που είχαν βγάλει τα κάγκελα της Βουλής, θυμάστε όταν προ... το εκλέχθηκε ο Τσίπρας ε, και βγήκε και πρωθυπουργός, θυμάστε πως βγάλανε τα κάγκελα από τη Βουλή γύρω γύρω, είχε γίνει πρώτο θέμα στις ειδήσεις τότε. Ε μετά να και τα κάγκελα, βγήκαν και να μάτσουν στους δρόμους, ρίξαμε και τα δακρυγόνα μας, χτυπήσαμε και γυναίκες, χτυπήσαμε και παιδιά. Αυτή είναι η πρώτη φορά αριστερά. Όσο και να θυμώνετε κάποιοι που υποστηρίζετε τον κύριο Τσίπρα, αυτή είναι η πραγματικότητα. Οι εικόνες μιλούν από μόνες τους. Μακάρι ο λαός να αντιληφθεί και να κατανοήσει βαθιά μέσα του το τι πραγματικά συμβαίνει. Και πω τελικά η αρχηγοί όλων των κρατών, όχι μόνο του δικού μας κράτους ή των Σκοπίων, αλλά όλων, όλου του κόσμου η αρχηγοί, όλων των κρατών του κόσμου ενεργών αυτοβούλως τελικά χωρίς να υπολογίζουν τον λαό τους. Αυτό τουλάχιστον καταλαβαίνουμε από τα γεγονάτα που μα αφορούν το τελευταίο διάστημα και μιλώ για το Σκοπιανό. Μην ξεχάσουμε και το δημοψήφισμα. Ε, το 62% όχι στο μνημόνιο που έγινε ναι μέσα σε ένα βράδυ, μέσα σε ένα πανικό, με Τσίπρα και βαρουφάκι στο Μαξίμου να, να χτυπιούνται για το πώς ήλθε αυτό το αποτέλεσμα. Δεν το ξέρανε. Δεν είχαν γίνει γκάλωπ και δημοσκοπήσεις. Μάζεψε λοιπόν και ο κύριο Καμένο στην κοινοβουλευτική του ομάδα. Τα έχει χαμένα ο κύριο Καμένο. Γιατί περίμενε ότι αυτή, όπω και πολύ, όπω και ο κύριο Μάζη. Περίμενε ότι δεν θα περάσει αυτή η συμφωνία από τη Βουλή των Σκοπίων. Τελικά με χίλιου δύο αθέμητου τρόπου, οι οποίοι έχουν καταγγελθεί, έχουν γραφτεί, έχουν υποθεί, μην τα ξαναλέμε κι εμεί, πέρασε. Ο κύριο Καμένο λοιπόν τώρα πια λέει ότι όταν το θέμα μας έρθει, το θέμα των Σκοπίων έρθει, τη Συμφωνίας μάλλον των Πρεσπών έρθει στην Ελληνική Βουλή, τότε θα παρετηθούμε. Να ξαναρωτιέμαι τώρα, ε, δεν μπορούσε να το κάνει αυτής της αυτό το πράγμα. Και ήθελα να ξέρω πραγματικά, ποιος μπορεί να πιστέψει τον κύριο Καμένο σε αυτή τη του δήλωση, όταν σε καμία από τις δηλώσει που έχει κάνει ε, δεν έχει φανεί... Ε, συνεπής Σιγά σιγά οι βουλευτές του Είναι με το ένα πόδι στο ΣΥΡΙΖΑ ε, Κάποιοι βουλευτές έχουν πει Ότι θα ψηφίσουν τη συμφωνία των Πρεσπών Όπως ο κύριος Παπαχριστόπουλος Όπως ο κύριος Ζουράρης Αν και έχει αποχωρήσει Από την αριστερή αυτή η κυβέρνηση ε, Η κυρία Κουντουρά Η υπουργό Τουρισμού Δεν έχει κάνει δήλωση ε, ξεκάθαρη για το αν θα ψηφίσει ή όχι τη Συμφωνία των Πρεσπών έχει όμως ε, πει ότι θα ψηφίσει η κατασυμίδηση ε, συζητιέται ότι θα κατέβει και η υποψήφια δήμαρχος στην Αθήνα με τη στήριξη του ΣΥΡΙΖΑ αρχίζουν σιγά σιγά οι βουλευτές του κύριου Καμένου να πηδάνε από ένα καράβι που όπως φαίνεται οδηγείται ε, προς, προς τα βράχια ολοταχώς πλέει κατά εκεί έτσι έχω πολύ μεγάλη επορεία το, για το πώς θα χειριστεί ο κύριος Καμένος Όλο αυτό που συμβαίνει στο κόμμα του ε, Το κόμμα του δείχνει εικόνα διάλυσης, εντάξει Είμαι πολύ περίεργη να δω τι θα ακολουθήσει τις επόμενες μέρες Και θα το συζητήσω κιόλας με τον Γιάννη θα Το Μούτσο, τον συνάδελφο δημοσιογράφο που σε λίγα λεπτά θα είμαστε μαζί Και θα σχολιάζουμε όλα αυτά, έτσι που σας λέω τώρα Όπως επίσης αναρωτιέμαι τελικά από όλη αυτή την ιστορία ποιος είναι ο πραγματικά κερδισμένος και ποιος είναι ο πραγματικά χαμένος. Γιατί φαίνεται ότι η κυβέρνηση του κυρίου Τσίπρα περνάει μια μεγάλη κρίση. Δεν ξέρω όμως τελικά μακρυπρόθεσμα αν θα βγει κερδισμένος ο κυρίος Τσίπρας από όλη αυτή την ιστορία. Ε, βραχυπρόθεσμα φαίνεται ότι έχει πρόβλημα και ότι ίσω η κυβέρνησή του α, κλονιστεί γερά με όλα αυτά που συμβαίνουν στους Σανέλ. Αλλά μακριπρόθεσμα, τι θα γίνει. Έχω μία αίσθηση ότι ο κύριος Τσίπρας από όλη αυτή την ιστορία στο τέλος θα ωφεληθεί. Όχι μόνο μέσα από το τσάτ και μέσα από αυτή την παρέα που έχουμε εδώ κάθε δευτέρα βράδυ εντάξει, και που όλοι λίγο πολύ συμφωνούμε σε αυτά που λέμε αλλά αν κάνουμε και μια βόλτα έξω και όλοι έχετε φίλους έξω που συζητάτε, που μιλάτε το ίδιο και εγώ, ε, ανθρώπους που ε, μπορεί να μην είναι... Ε, πίστευαν μορφωμένοι, να μην έχουν έτσι, μια κοινωνική ζωή η οποία να είναι πάρα πολύ έντονη όπως έχετε εκεί εσείς στην Αθήνα. Μην ξεχνάτε ότι εγώ εδώ ζω σε ένα μικρό χωριό. Όμως άνθρωποι ε, του δημοτικού, άνθρωποι του μόχθου και της εργασίας έχουν αρχίσει πια να αντιλαμβάνονται αυτό που λέγαμε πάντα και που στην αρχή πέναγε τα παλιότερα χρόνια έτσι πέναγε σαν σκέψη, αλλά που αρχίζει πια και γίνεται... Ε, γίνεται πιστευτό και γίνεται πια συνείδησή μας ότι όλοι είναι ίδιοι και ότι τελικά αυτή η γραμμή που ακολουθούν οι κυβερνήσεις τα τελευταία έτη είναι μια γραμμή, σαφώς όχι εθνική, αλλά είναι μια γραμμή που δίνεται άνωθεν και που στην ουσία διεκπεραιώνουν, αν θέλετε, οι κυβερνήσει εδώ στην Αθήνα, στην Ελλάδα. Το θέμα λοιπόν είναι ποιος τις διεκπεραιώνει πιο σωστά, χωρίς πολλές αντιστάσεις, χωρίς πολλά λόγια, αδιαφορώντας και για τον ελληνικό λαό. Η αλήθεια λοιπόν είναι ότι ναι, πράγματι είμαστε όλοι αγανακτισμένοι. Το θέμα είναι, και το λέμε και το ξαναλέμε, το λέει και η αγαπημένη Τζάνη πριν από μένα, το λέει συνέχεια και το τονίζει. Τι κάνουμε. <Το θα μαζευόμαστε εδώ παρεάκια, είτε στο ραδιόφωνο, είτε έξω για καφεδάκι και απλά θα εκφράζουμε την αγανάκτησή μας και το θυμό μας ή θα πάρουμε την κατάσταση στα χέρια μας. Και δεν μιλάω βέβαια ούτε για επαναστάσεις, ούτε για όπλα, ούτε για αίμα και βία. Αλλά σίγουρα πρέπει να βρεθεί ένας τρόπος που ο Έλληνας πρέπει πια να δείξει και να πει αυτό το μεγάλο όχι. Αυτό το όχι που σε λίγες μέρες γιορτάζουμε, ένα κάτι τέτοιο ανάλογο πρέπει να υποθεί ξανά μου φαίνεται. Γιατί η ιστορία φίλοι μου επαναλαμβάνεται. Είμαστε λοιπόν και είσαστε εδώ στον Αλμπέντο 14, βράδυ δευτέρα Είναι η εκπομπή στον Κερουτοδιάβα. Είμαι η Νάντι Παπαμίτσου. Έτσι σήμερα έχουμε μια χαλαρή εκπομπή ε, με ένα θέμα που λίγο πολύ όλοι συμφωνούμε ως προς τις εξελίξει και στο τι μελιγενέστε. Ε, πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι που αγαπώ πάρα πολύ... Και που θα μου δώσει και τη δυνατότητα να επικοινωνήσω με το Γιάννη το Μούτσο για να τα πούμε έτσι λίγο ζωντανά μετά και να κάνουμε όλη μια μεγάλη παρέα. Δυο μέρες μόνο. Να σε κρατάω αγκαλιά δύο μέρες μόνο Να σε έχω δίπλα μου ξανά για λίγο μόνο Δύο μέρε μόνο Σ' ένα ταξίδι αστραπή, να ξεδιπλώνω να παίρνει ανάσα η ζωή για λίγο μόνο. This morning Θα συμφωνήσω μαζί σας. Χρειάζεται να ηγέτης. Αυτό είναι σαφές. Ε, ένας λαός μόνος του ε, δεν μπορεί να πάει σε πόλεμο. Και όταν λέω πόλεμο εννοώ να αντιμετωπίσει μια κατάσταση. Εντάξει, δεν λέω να πάρει απαραίτητα τα όπλα και να βγει να αρχίσει και να σκοτώνει και να δολοφονεί. Αλλά όταν έχουμε μια, περνάμε μια περίοδο Κρίσης κράτο κράτος ή ω σέθνος όπως θέλετε πέστε, το ω σέθνος εγώ θα έλεγα, σαφώς χρειάζεται ένα στρατηγός. Γιατί σε ένα πόλεμο υπάρχει ένα στρατηγός και υπάρχουν και οι στρατιώτες. Δεν μπορούν λοιπόν οι στρατιώτες να ξεκινήσουν να πάνε να πολεμήσουν. Συμφωνώ λοιπόν απόλυτα μαζί σας, επειδή έχει ανάψει η συζήτηση στο τσάτ, και σχολιάζουμε, σχολιάζεται όλα αυτά που με φορμή όλα αυτά που υπόθηκαν, με τον κύριο Μάζη Λέτε έτσι τι απόψει σα και πραγματικά είναι πολύ ενδιαφέρουσε. Και αυτό πραγματικά το απολαμβάνω. Όταν μπορούμε όμορφα να λέμε τη γνώμη μα και την αποψή μα και να τη συζητάμε ε, με αξιοπρέπεια. Λοιπόν θα σας εκμεριστήριο κάτι Επικοινώνησα με τον Γιάννη το Μούτσο Και μου είπε να του δώσω ακόμα 2-3 λεπτάκια Να του δώσω ένα τραγούδι ακόμα Γιατί ταΐζει το μωρό του <laughs> Γιατί εκτός από δημοσιογράφοι Που δουλεύουμε 15-17 ώρες Έχουμε και παιδιά όλοι μας, Τέλος πάντων οι περισσότεροι από μας Έχουμε και τα παιδιά μας Και πρέπει να τους αφιερώσουμε και σε αυτά λίγο χρόνο είναι λοιπόν η ιερή στιγμή το να ταΐζεις το μωρό σου και γι' αυτό, επειδή τον καταλαβαίνω απόλυτα θα του χαρίσω έτσι λίγο χρόνο ακόμα για να τα πούμε μετά άνετα να την βάλει στο κρεβατάκι της, στην πέμπα και να τα πούμε εμείς έτσι όμορφα κι Και αναρωτιέμαι τώρα τι τραγούδι να σας βάλω έτσι λίγο για να ε, ξεφύγουμε ε, Έχω εδώ... Ε, αποθηκεύσει ένα τραγούδι που θέλω πολύ καιρό να το παίξω. Ε, ξέρετε ότι έχω μια μεγάλη αδυναμία. Νομίζω ότι είναι γνωστή αυτή η αδυναμία. Όσο λοιπόν και να μου θυμώνετε, όσο και να μου φωνάζετε, απόψε θα το τολμήσω. Ένα από τα αγαπημένα μου τραγούδια από το τελευταίο του δίσκο. Το βρήκες, να μάθω όλα να πού, ποτέ δεν είπε. Στάθηκα λίγο στη στροφή του χωρισμού Κοίταξα πίσω για να δω αν θα γυρίσεις Είδα να φεύγεις και τρελάθηκα Έπεσα μέσα μου και χάθηκα Πες μου να μάθω το κορμί σου αναδειάζει Κάποιες σταγόνες από έρωτα ανιστάζει Πες μου στη γη αν κατεβάζω παραμύθια Πε μου τα ψέματα πως δίνομαι αλήθεια Πε μου να μάθω το κορμί σου αν Κάποιε Κάποιες σταγόνες από έρωτα ανεστάζει Πε μου στη γη αν κατεβάζω παραμύθια Πε μου τα ψέματα πως δίνομαι αλήθεια Πως δίνομαι αλήθεια Λοιπόν, στο τραγούδι αυτό ο Αντώνη Ρέμο μα λέει ότι καταφέρνει τα ψέματα να τα τίνει με αλήθεια. Ε? Αυτό δεν κάνουν και οι πολιτικοί μα. Γι' αυτό σα λέω: Κάθεται το τραγούδι, ακόμα κι αν είναι ερωτικό, εμπεριέχει ένα πολιτικό μήνυμα. <χει> Σταθήκα λίγο στη στροφή του χωριζεμού. Κοίταξα πίσω για να δω αν θα γυρίσει. Έπεσα μέσα μου και χάθηκα. Ή σ' αγαπάω ή τρελάθηκα <Πες> Πες μου να μάθω το κορμί σου αναδειάζει. Κάποιες σταγόνες από έρωτα στάζει. Πε μου στη αν κατεβάζω παραμύθια. Πε μου τα ψέματα πω δίνω με αλήθεια. Πε μου να μάθω το κορμί σου αναδειάζει. Κάποιες τραγώνες από εδώ τα νεστάζει. Πε μου στη αν κατεβάζω παραμύθια. Πε μου τα ψέματα πω δίνω με αλήθεια. Από έρωτα να ναστάζει, πε μου στη γη αν κατεβάζω παραμύθια. Πε μου τα ψέματα, Πω τίνο με αλήθεια. Πω τίνο με αλήθεια. Το τόλμησα λοιπόν και το έκανα, ναι. Έπαιξε λοιπόν Αντώνης Ρέμος μετά από πολλές εκπομπές Δεν έχετε παράπονο Μου είπατε ότι δεν θέλετε Αντώνη ρέμο και το σεβάστηκα Αλλά σεβαστείτε κι εσείς μια αδυναμία που έχω Όχι στον άνθρωπο Αντώνη ρέμο Δεν του έχω αδυναμία Έχω αδυναμία όμως στον καλλιτέχνη Αντώνη ρέμο Και εντάξει αυτό νομίζω ότι δεν είναι εδώ και το μεγαλύτερο έγκλημα Που θα μπορούσα να κάνω ε, Για να ξορκίσω αυτό το κακό που μόλις σας έκανα, θα σας δώσω κάτι άλλο, έτσι για να πάρουμε μια ανάσα, να πάρετε μια ανάσα και να επικοινωνήσω κι εγώ με τον Γιάννη. Νομίζω ότι η Μπέμπα θα είναι στο κρεβάτι τη. Είμαστε στον Αλπέ 14. Είναι η εκπομπή του κύρου το Δοδιάβα. Και θέλω να σα εξομολογώ κάτι να το συζητήσουμε λίγο μαζί. Έψαχνα να βρω έτσι, τραγούδια που θα παίξουμε, που θα παίζαμε, που θα παίξουμε απόψε. Κάποια έχουν παίξει, κάποια θα παίξουν. Ε, και για τι επόμενε εκπομπέ για να φτιάξω ένα αρχείο. Και ε, ε, θυμήθηκα ψάχνοντα ένα πολύ όμορφο τραγούδι που έχουν τραγουδίσει μπλέ και που λέγεται νιώθωνοχέ. Ε, το έβαλα λοιπόν, το άκουσα, το ξαναθυμήθηκα με, με τη σπουδαία φωνή της τραγουδίστριας Ουμπλε, μια υπέροχη φωνή και σκεφτόμουν αν ο ελληνικός λαός, έτσι προσπαθούσα να κάνω κάποιους συνειρμούς, αν ο ελληνικός λαός νιώθει ενοχές για κάποια πράγματα. Και τελικά ποιος είναι αυτός που νιώθει ενοχές, είναι αυτός που είναι ευσυνείδητος, είναι δηλαδή ο άνθρωπος που έχει συνείδηση και που ξέρει τι του γίνεται και είναι αυτός που τελικά θα καταλάβει τα λάθη του και την ενοχή του για την εξέλιξη κάποιων πραγμάτων. Ποιος είναι αυτός που νιώθει ενοχές. Δεν ξέρω αν αισθάνεστε ενοχές για κάποια πράγματα που έχετε κάνει στη ζωή σα, εγώ ναι για κάποια πράγματα αισθάνομαι Απονεμένα Σε φορά γελμού Στο μάτιον το βλέμμα Πόσες ομορφές Αγωνία. Έχετε αγωνία, έχετε και καλά κάνετε και έχετε αγωνία γιατί ο Γιάννης καθυστέρησε λίγο να βγει. Εντάξει, είναι όμως εδώ, ε, είναι όλος δικό σας και δικός μου, ε, δικός μας της παρέας του Αλμπέντο 14. Γιάννη, καλησπέρα από Κρήτη. Καλησπέρα στην Κρήτη, καλησπέρα σε όλη την Ελλάδα, στους φίλους που μας ακούνε όχι μόνο στην Ελλάδα, σε ολόκληρο τον κόσμο. Ωραία, θέλω να σου πω ότι... Είπα την πραγματικότητα, είπα τι συμβαίνει, ότι τάιζες το μωρό σου και ότι αυτή είναι μια ιερή στιγμή γιατί όλοι οι δημοσιογράφοι εργαζόμαστε πολύ σκληρά και πολλές ώρες, οπότε αυτές τις λίγες στιγμές που μας δίνει η καθημερινότητα να τις αφιερώσουμε στα παιδιά μας είναι ιερές και πρέπει να το σεβόμαστε και το σεβάστηκαν και όλοι οι ακροατές μου, θέλω να σου πω. <συσχελίδι> Αν και εσύ είσαι ευγενική και τα πράγματα έτσι λίγο πιο, ε, να πω, οι συγγωνίες. Όχι, όχι, όχι. Δεν είναι καθόλου λαξευμένες συγγωνίες. Λοιπόν, ε, είχαμε τον κύριο Μάζη νωρίτερα. Ναι, ε, σχολιάσαμε... ναι. Αγαπητό κύριο Μάζη. Αγαπητός, αγαπητός. Λοιπόν, σχολιάσαμε λίγο την επικαιρότητα. Ε, ήταν ένας από αυτούς που δεν περίμενε η συμφωνία των ε, Πρεσπών να περάσει από τη Βουλή. Πέρασε με αθέμητους τρόπους των Σκοπίων. Α, γιατί ε, ακόμη δεν έχω τίποτα. Αν ναι, και ναι. το αποτέλεσμα θα είναι προδιαγεγραμμένο. Μόνο αυτό μπορώ να σου πω και θα σου εξηγήσω το γιατί μετά. Αυτός περίμενε ότι δεν θα είχαμε αυτό το πρώτο. Γιατί ξέρουμε ότι ακολουθούν 100 μέρες που πρέπει να ψηφιστούν κατά άρθρο, ξέρω εγώ, οι διάφορες... Ε, ε, ε, ε, ε, ναι, μπράβο, που πρέπει να γίνουνε. Ε, έχουμε πολύ δρόμο μπροστά μας, αλλά εκείνος περίμενε ότι δεν θα πέναγε κάτω από φυσιολογικέ συνθήκες. Οι συνθήκες δεν ήταν φυσιολογικές, έγιναν διάφορα εκεί, παίχτηκαν διάφορα παιχνίδια πολλά. Άλλοι μιλάνε για μεγάλη μπουγάδα οικονομική, άλλοι μιλάνε για εκβιασμού, άλλοι μιλάνε για διάφορα που μπορεί να συνέβησαν εκεί. Το θέμα είναι όμως ότι σε πρώτη φάση ο Ζάεφ φαίνεται ότι τα κατάφερε, σε πρώτη φάση. Για δώσ' μου λίγο εσύ, πώς το έχεις. Ο Ζάεφ, ο Ζάεφ Νάντι, δεν ε, φαίνεται να τα έχει καταφέρει μόνο στην πρώτη φάση. Μπορώ να σου πω σχεδόν ε, απόλυτη βεβαιότητα ότι θα τα καταφέρει και θα φτάσει και στην Ελληνική Βουλή η συμφωνία των προεσφών. Δεν θα φτάσει όμως πριν τον Απρίλιο. Η συμφωνία, από ό,τι φαίνεται, αυτό προβλέπει μεταξύ των δύο πλευρών Ελλάδας και Σκοπίων ε, και βεβαίω αυτό καταλαβαίνετε ότι έχει επιπτώσει και στην πολιτική ζωή στη χώρα τη δική μα αλλά και στη χώρα των Σκοπιών. Ε, σε ό,τι αφορά τουλάχιστον την Ελλάδα, ε, από ό,τι δείχνουν τα πράγματα θα έρθει τον Απρίλιο και αμέσω την επόμενη μέρα ο κ. Τσίκρος, ο κ. Πρωθυπουργό, θα επισκεφθεί τον πρόεδρο τη Δημοκρατία, τον κύριο Παυλόπουλο, προκειμένου να προχωρήσει στην προκήρυξη εκλογών και στην διάλυση τη Βουλή. Ωστε mm. μετά από περίπου 40 μέρε, όπω προβλέπει και το Σύνταγμα, να πάμε πλέον σε ε, εκλογές ε, και κατά πάσα πιθανότητα και τις ε, ε, εκλογές τριών ταχυτήτων, ευρωεκλογές, περιφερειακές και τοπικές διοικητικές, αλλά και εθνικές. Κιμισό λεπτό να σε διακόψω αυτό, δεν το περίμενα τώρα να το ακούσω. Γιατί? Γιατί ο κύριος Τζανακόπουλο βγήκε και είπε ναι. ότι έχουμε την πλειοψηφία, ακόμα και χωρίς του ΑΝΕΛ, την επίσημη δηλαδή, ε, θέλω να πω στάση των ΑΝΕΛ, ότι έχουμε εξασφαλίσει και εμείς την πλειοψηφία για να περάσει το... η συμφωνία. Αν ισχύει αυτό το πράγμα, γιατί να προκηρύξει εκλογέ λίγο-λίγο βεβαιασμένα και να μην εξαντλήσει ε, όλο το, το χρόνο. Συγγνώμη, θα φτάσει στην Ελληνική Βουλή, θα ψηφιστεί. Και α, θα, θα ψηφιστεί. Θα α, α, ωραία. Εγώ δεν κατάλαβα λοιπόν. Θα ψηφιστεί, μάλιστα. Αυτό απλά σου εξήγησα. Ότι θα κλείσει το θέμα δηλαδή, μεταξύ των δύο χωρών, όπω δείχνουν τουλάχιστον δηλαδή τα πράγματα. Εκτό αν έχουμε κάποια εξωαστρική, να το πω έτσι, επίθεση και μπορεί να προκύψει οτιδήποτε. Αλλά για να μιλήσω σοβαρά. Τα πράγματα όπω δείχνουν, φαίνεται λοιπόν ότι δεν θα έχουμε τίποτα νεότερο πριν τον Απρίλιο σε ό,τι αφορά την ελληνική πλευρά. Ε, ο κ. Καμένο αυτή τη στιγμή μπορεί να ορίεται και να βρει χάρη στο διδοδάρι ότι εγώ θα καταψηφίσω και ότι εγώ θα αποσύρω του ε, βουλευτέ μου. Αυτό όμω το οποίο. Μίλησε έμεσα και για διαγραφέ. Ναι. Μίλησε έμεσα και για διαγραφέ. Ναι, Στην... όχι Στην... έμεσα. Ξεκάθαρα, ξεκάθαρα. μίλησε. Το θέμα είναι ότι στο δεν έχει βάλει. Του ερετού, του βουλευτέ δηλαδή που αυτή τη στιγμή κατέχουν κέντρα. Συγκεκριμένα για τον κύριο Παπαχρηστόπουλο, ο οποίο έχει ταχθεί ανοιχτά υπέρ τη συμφωνία των Πεσπών, mm -hmm. και τη κυρία Κουντουρά, η οποία είναι και υπουργό, αλλά έχει και έδρα. Μίλησε ουσιαστικά εναντίον του κυρίου Τέρο Κουίκ, ο οποίο είναι επικρατεία, είναι εξοκοινοβουλευτικό. Είναι, να το πω έτσι, πιθανόν το εύκολο θύμα, αν μπορεί να χαρακτηριστεί, ε, αν μου επιτραπεί αυτή η φράση. Mm -hmm. Γιατί λοιπόν τον κύριο Κουίκ. Επομένω από τη στιγμή που δεν έχει έδρα μπορεί να καθαρίσει να πας τη στιγμή. Βέβαια ο κ. Σκουικ δεν είναι κάποιο ο οποίο γίνεται Είναι ασθάνοπος φτασμένος με την δημοσιογραφική του εμπειρία, με την πολιτική του αν θέλεις πλέον εμπειρία, διότι δεν είναι, ε, έχει μια πορεία πλέον διαγράψει. Και φαντάζομαι ότι δεν θα μείνει είναι σταυρωμένα τα χέρια αν μπορεί να κάνει κάτι. Το περίεργο όμως είναι σε αυτό το οποίο λες. Ότι αν κ. Ζανακόπουλο λέει πω ε, ναι, βεβαίω δεν μα απασχολεί το θέμα των Ανέλθων, θα κάνουν και έχουμε εξασφαλίσει την, την ε, πλειοψηφία, εγώ να σου θέλω τα πράγματα αλλιώ. Αυτή τη στιγμή μιλάμε για 153 βουλευτέ με του Ανέλθου. Εάν αν αφαιρέσουμε του Ανέλθου, 7 δηλαδή άτομα, κατευθείαν πηγαίνουμε στου 146. Ναι. Σωστά, 146. Άρα λοιπόν, για να μπορέσουμε να έχουμε την πλειοψηφία στη Βουλή, η οποία είναι ωριακή, σημαίνει 150 συν 150 151 βουλευτέ. Mm. Ποιοι είναι λοιπόν αυτοί οι 6 βουλευτέ, μπορεί κανεί να το δει ότι είναι σχετικά ξεκάθαρη η κατάσταση. Mm. Δηλαδή, αν βάλουμε τα δύο άτομα τα οποία πλέον ε, έχουν έδρα ε, και μπορούν να ψηφίσουν από του Ανέλου, την κυρία Κουντούνα και την κυρία Παπαγιστόπουλο, κατευθείαν να ανέβευσουν στου 148. Υπολείπονται λοιπόν τρία άτομα. Δεν είναι δύσκολο να τα βρει τα άτομα αυτά η κυβέρνηση προκειμένου να πάρει την προσφυρία και να περάσει την συμφωνία των. την προσπών. Είναι απλά μαθηματικά. Mm -hmm. Πιστεύεις ότι από τη Νέα Δημοκρατία με ό,τι έχει πει ο Κυριάκος Μητσοτάκης ε, θα έχει έτσι μικρές απώλειες, γιατί υποτίθεται ότι τυπικά δεν στηρίζει αυτή την ιστορία. Πιστεύεις ότι από εκεί θα έχουμε διαρροές από το, από το χώρο της Νέας Δημοκρατίας. Διαρροές, ξεκάθαρα υποτιμένα ότι θα ψηφίσουν υπέρ τη συμφωνία. Δεν είμαι απόλυτα βέβαιο. Κρατάω βέβαια, να το πω έτσι, μια επιφυλαξή γιατί η κυρία Μπακογιάννη έχει ταχθεί υπέρ τη συμφωνίας ή μάλλον να το πούμε καλύτερα της ε, συμπερίληψης του, του ονόματος ε, της γείτονα χώρας με τον όρο Μακεδονία, μια σύνθετη ονομασία. Αυτό ήταν κάτι το οποίο το γνωρίζαμε ακόμα το 2008. Επιφυλάσσομαι λοιπόν αν η κυρία Μπακογιάννη θα είναι η μοναδική η οποία θα σταθεί Υπέρ του όνοματο μια σύγχρονη ονομασία όπω το στη αυτή στιγμή, η αλλαγή, ή αν θα υπάρξουν και άλλοι, και από ό,τι θυμάμαι υπάρχουν και άλλα πρόσωπα, τα οποία όμω στην παρούσα φάση δεν μου είναι εύκολο να τα φέρω στη μνήμη μου. Μάλιστα. Θέλω να μου πεις... Αν μου επιτρέψει λίγο, θέλω να θέσω ένα ερώτημα, έστω και ρητορικό. Μου είπε προηγουμένω ότι ο καθηγητή ο κ. Μάση, ο είναι ένα άνθρωπο με πολύ μεγάλη εμπειρία και ένα από του λίγου στην Ελλάδα με τέτοια. Ε, Εξεπλάγει είναι ότι πέρασε αυτή η συμφωνία. Μα πώ να μην πέρασε μια συμφωνία όταν λυπήκε δεμένη έχουν πέσει πάνω τη δεν μα, μα το είπε, μα το ε, είπε. είπε. Μα έλεγε υποκανονικέ συνθήκε, υποφυσιολογικέ. Υπό κανονικέ συνθήκε. Αυτό είναι ένα, μια, μια επίπλαστη κατάσταση. Δεν φτάσαμε πλέον σήμερα να συζητάμε ε, μετά από 27 χρόνια για μια επίλυση του Σκοπιανού μέσα σε ένα χρόνο από τον Ταβό και μετά. Γιατί όλα ξεκίνησαν από τον Ιανουάριο του 2017. Όταν ο κύριο Ζάιαφ και τον κύριο Τσίπρα συναντήθηκαν απλά στον Ταβό, εκεί κατά ένα περίεργο λόγο και τρόπο, είδαμε ξαφνικά να παίρνει σάρκα και οστά το Σκοπιανό και να μιλάμε πλέον για πολύ λίγε μέρε ή πολύ λίγο καιρό ακόμη μπροστά, το οποίο θα σημάνει και την λήξη του θέματο αυτού. Εδώ λοιπόν είχαμε ένα προμελητημένο έγκλημα ε, το πω. Όχι. Μια προμελητημένη κατάσταση. Mm -hmm. Το θέμα είναι ότι και ο Αμερικανικό παράγοντα. Όπω έχει διαφανεί ξεκάθαρα, ξεκάθαρα και yeah. ο ευρωπαϊκό πλέον παράγοντα έχουν ταχθεί και πιέζουν πάρα πολύ με οποιοδήποτε μέσο το αν θα δώσανε χρήματα ή όχι. Αυτό δεν το ξέρω. Έχει υποθεί πολλά. Έχουν υποθεί πολλά. Το ζητούμενο λοιπόν είναι ότι το ξέραμε πολύ καλά ότι θα κάνανε τα δύνατα δυνατά για να φτάσουμε σε μία λύση. Βλέπουμε λοιπόν οκτώ, ψηφο, οκτώ μέλη τη κυβέρνηση τη αντιπολίτευση των Σκοπιών να. Φεύγουν από το κόμμα και να ψηφίζουν οι τη συμφωνία. Καταγγελίε, επί καταγγελιών, για, για δωροδοκίε, κάποιε μάλιστα από αυτέ να φτάνουν τα 2 εκατομμύρια ευρώ, αν είναι δυνατόν, άκουσαν, άκουσαν. Κάποιε να είναι στα 250.000 ευρώ, πέντε αυτοί ήταν οι πιο ε, διαλλακτικοί, οπότε ήθελαν έτσι ένα μικρό σκουντιματάκι. Και σήμερα μαθαίνουν ότι αυτοί οι άνθρωποι είναι πλέον υπό την προστασία δυνάμεων ασφαλεία. Με τον κίνδυνο, μήπω γίνει κάτι εναντίον του. Γιατί μα πάνε να αυτά τα πράγματα, Τα Βαλκάνια, οι καταστάσει πλέον από την εποχή τη Ινδικοσουδαδία, σε μέσα από την Ινδικοσουδαδία από το 1991 που έγινε ο πρώτο πόλεμο, ε, ξέραμε πολύ καλά ότι αυτή η περιοχή πρέπει να διανοηθεί και να εξαναχαραχτεί από την αρχή. Σήμερα λοιπόν, γιατί μα κάνει εντύπωση και αναρωτιόμαστε αν θα περάσει η συμφωνία των προσφώνων. Βεβαίω και θα περάσει. Το θέμα είναι ότι αυτή τη στιγμή ζούμε ένα θέατρο του παραλόγου. Η ΜΕΝ, δύο εταίροι κυβερνητικοί. Να το πω έτσι, ο καθένα προσπαθεί να αποκομίσει το ωφέλη του για τον εαυτό του. Ο κύριο Σάντουπιτσίπρον και τον Καμένο έχουν πλέον έρθει σε μια σύγκρουση η οποία φαίνεται ότι είναι καθαρά, ξεκάθαρα μάλλον, ε, επίπλαστη. Και ο κύριο Καμένο γνωρίζοντα ότι οι δημοσκοπίε τον δίνουν λιγότερο από το ποσοστό που του επιτρέπει να μπει στη Βουλή πρέπει με κάποιο τρόπο να συγκεντρώσει του ε, ψηφοφόρου του, αν ακόμα υπάρχουν mm -hmm. Είναι μια πολύ περίεργη κατάσταση. Ο καθένα λοιπόν αντιλαμβάνεται ότι η επόμενη μέρα θα είναι πολύ δύσκολη για την πολιτική του ζωή και τη βίωσή του. Mm -hmm. Και το ερωτηματικό είναι, ο κόσμος, οι πολίτες που βλέπουν υποτίθεται τηλεοράσεις, που διαβάζουν, γιατί αν αφήσουν τηλεοράσεις, για τον όποιον δεν δίνει ποτέ λόγο απ' έξω, δεν διαβάζουν εφημερίδες, δεν διαβάζουν ε, ε, οι σοσολίδες. Αυτοί οι άνθρωποι δεν καταλαβαίνουν ότι κάτι άλλο γίνεται από αυτό το οποίο του λένε. Ερωτηματικό. Ο καθένας θα απαντήσει του. Ο κύριος Μάζης μας είπε, και θέλω και τη γνώμη σου σε αυτό, ότι τελικά θεωρεί ότι ο ελληνικός λαός θα... αν όχι θα αντιδράσει, θα, θα συνειδητοποιήσει πλέον ε, το τι πραγματικά συμβαίνει. Γιατί με όλη αυτή την κατάσταση που έχει προκύψει α, με την ιστορία του Σκοπιανού ε, και με όλους αυτούς τους κλειδονισμούς, αν θέλεις, που έχουν φτάσει στην Ελλάδα ύστερα από την πρώτη αν θες ψηφοφορία στη Βουλή των Σκοπίων, ε, θα, θα, θα πέσουν μάσκες, μοιραία θα πέσουν μάσκες, γιατί θα πρέπει πια κάποιοι να ταχθούν υπέρ υπέρικατα Θεωρείς ότι θα είναι ένα γεγονός αυτό που θα κλονίσει, αν θέλεις, τον ελληνικό λαό και που θα αντιληφθεί πραγματικά, ε, ότι ε, αυτό που λες, ότι κάτι άλλο παίζει ε, εκτός Όχι. από αυτό που βλέπεις Όχι. τη τηλεόραση. Η απάντηση είναι... Ξεκάθαρα ότι Ο Έλληνας έχει μάθει ακόμη και στο πιάτο να του φέρνεις την απάντηση να θέλει να βλέπει εκείνο που ο ίδιο πιστεύει την αλήθεια. Δεν είναι ότι δεν έχει την κρίση την κριτική ικανότητα. Είναι ότι έθελε ο Το έχουμε διδιώσει σε πολιτικές αναμετρήσεις, το έχουμε διώσει στο παρελθόν από την εποχή ακόμη του Ανδρέου από αδρέου, μέχρι μέχρι σήμερα. Δεν κατανοεί ή δεν θέλει να την προστάτω. Το 2009 ο Παπαναδρός μας έλεγε ότι λεφτά υπάρχουν. Δεν του άρεσε η αλήθεια. Έψαξα να βρει μια άλλη ουτοπία. Λοιπόν, το 2015 ο κύριος Τσίπρας υποσχέθηκε συγκεκριμένα πράγματα. Από αυτά τα πράγματα λοιπόν εμείς στράψαμε ένα ακόμη νημόνιο. Ένα δημοψήφισμα το οποίο ήταν ε, αραιπτικό, ξαφνικά είναι θετικό. Δηλαδή θέλω να σου πω ότι ο κόσμος μπορεί να βλέπει ή να ακούει, αλλά όταν πλέον φτάνει μπροστά στην κάλπη, Πάλι θα εκείνο το οποίο έχει μάθει να κάνει. Δηλαδή να πηγαίνει και να, να, να το αρέσει το χαρεύουν τα mm. Ούτε μάσκες θα πέσουνε και εδώ είμαστε που το δεις. Οι επόμενες εκλογές, πάλι θα δώσουν πολύ υψηλά ποσοστά στο ΣΥΡΙΖΑ και στην κυβέρνηση Σίζα. Πώς επαραιτήσουν στους ανέλατε. Δηλαδή θα μπουν νέα κόμματα μέσα στη Βουλή, τα οποία όμω δεν θα είναι τόσο πολλά. Mm -hmm. Έχει πλέον η αυτή η βεντάγια η πολιτική ή η αποχρώση αποχρωηση οι ξεχωριστές. σε μια πόλωση, τεχνητή μπορώ να πω, στην οποία θα λέει κανείς, είσαι ή μαζί μας ή με τους άλλους. Δεν υπάρχει ενδιάμεσος πορέας. Mm -hmm. Πιστεύεις ε, Γιάννη ότι ε, λείπει ένας ηγέτης, γιατί το συζητούσαμε όλα αυτά, με αφορμή όλα όσα είπε ο κύριος Μάζης, έτσι είχαμε μια συζήτηση στο τσάτ του σταθμού, και λέγαμε ότι μιλώντας για τον ελληνικό λαό, για τις ευθύνε που μπορεί να φέρει και με αφορμή και ένα τραγούδι που έπαιζε περί ενοχών έλεγα ότι ποιοι είναι αυτοί που αισθάνονται ενοχοί για ό,τι έχουν κάνει στη ζωή τους είναι αυτοί που έχουν συνείδηση πραγματική και που είναι ευσυνείδητοι γιατί το να είσαι αδιάφορος για τη ζωή και, για να... και το να μην σε νοιάζει τι συμβαίνει είτε στην προσωπική σου είτε στη συλλογική ζωή είτε στην κοινωνία στην οποία ζεις και πορεύεσαι ε, δεν θα σου προκαλεί ενοχέ. Αν όμω πραγματικά αντιλαμβάνεσαι το τι συμβαίνει γύρω σου, ίσω και είσαι συνειδητό, ίσω να αισθανθεί για κάποιο πράγμα ενοχέ. Και είχαμε μια κουβέντα εν περιπτώσει στο τσάτ γι' αυτό, ε, και μιλούσαμε για το πώ και αν μπορεί ο ελληνικό λαό να αντιδράσει σε όλο αυτό που συμβαίνει. Γιατί εδώ βλέπουμε και το έχουμε ξαναπεί και μαζί, να συμβαίνει το εξή. Μια συμφωνία που ο κάθε λαό για τους του λόγου του. Δεν την θέλει, γιατί ξέρουμε ότι γύρω στο 80-85% των Ελλήνων, σύμφωνα με Γκάλωπ που έχουν γίνει, δεν τη θέλουν αυτή τη συμφωνία. Και βλέπουμε ότι, και αντίστοιχα, ένα μεγάλο ποσοστό στα Σκόπια δεν τη θέλει, για τους δικού του λόγους και τα Σκόπια. Βλέπουμε λοιπόν ότι εδώ αγνοείται και μπαίνει στην πάντα. Μπαίνουν στην πάντα οι λαοί και ότι γίνεται αυτό που θέλουν οι κυβερνόντες. Όχι μόνο ο και ο Τσίπρας, αλλά και οι Αμερικανοί και οι Ευρωπαίοι. Έχουν αποφασίσει ότι αυτό Είναι πρέπει το... να γίνει έτσι, αδιαφορώντας για του λαού. Λοιπόν, Ξεκινάω καταρχά από το ρητορικό ερώτημα το οποίο έθεσε. Αν υπάρχει ένα ηγέτη, ή αν χρειάζεται ένα για να υπάρξει ο ένα και κάθε μοναδικό σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει να διαθέτει πολιτική και οικονομική δύναμη και στρατιωτική δύναμη για να υποστηρίξει αυτό το πράγμα. Βλέπει Πούτιν. Λοιπόν, ξεκινάμε με με τον έτσι. Ένα ηγέτη ο οποίο. Ε, με τον τρόπο που ασχεί την εξουσία κάποιοι είναι πολύ ικανοποιημένοι μαζί του και πολλοί είναι δυσάστημένοι μαζί του. Τι είναι την παραθέση εδώ. Δεν είναι σημασία τι θέλει ο κύριος Ζάκη τι θέλει ο κύριος Τσίπρας. Το ζήτημα των Σκοπίων και οποιαδήποτε αλλαγιστική περίπτωση δεν περνάει από το χέρι του κύριου Τσίπρα ή του κάθε κύριου Ζάκη ή του κάθε κύριου Ζωσόσκη ή του κάθε κύριου Καμένου. Είναι μια κατάσταση στην οποία έχει επιβληθεί ακριβώ πώς θα καταλήξει και απλά οι υπόλοιποι αποτελούν ένα κομμάτι εκτελεστικό, διαδικαστικό. Οπότε, για ποιο λόγο να ρωτήσουμε και ψάχνουμε να βρούμε, Αν φταίει ο, ο κ. Τσίπρα, ο κ. Τσίπρα για τους του δικού του λόγου. Εγώ έχω όλη την καλή διάθεση να πιστέψω ότι είναι ένα άνθρωπο ο μπορεί και να νιώθει σε ορισμένε περιπτώσει ε, ότι είναι άβολη θέση του, ότι πρέπει να κάνει κάποια πράγματα. Εν πάση περιπτώσει, δεν θεωρώ σε περιπτώσει ότι έχει. Κακή πρόθεση. Ξεκινάμε από εκεί. Ο καθένας βέβαια μπορεί να κρίνει εγώ αυτό θεωρώ. Η προσωπική μου αποψή αν δεν διαφορετική κανένα. Λοιπόν, με αυτό το δεδομένο πρέπει να λάβει κανείς υπόψη του ότι δεν είμαστε πλέον μόνοι μας σαν λαό ή σαν ένα κράτο το οποίο είναι αυτοτελέσιο από οποιαδήποτε άλλη ζωή, από οποιαδήποτε άλλο εσωτερικό παράγοντα. Χώρα η οποία τη απο οποιαδηποτε αλλο εξωτερικο παραγοντα χωρα η οποια ειναι με δανεικά ζει και είναι συνεχώ την εποπτεία ξένων παραγόντων. Βλέπετε, Ιωθέν Σωμανικό Ταμείο. Βλέπετε, Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Η οποιαδήποτε άλλη ευρωπαϊκή φόρη, mm -hmm. δεν μπορεί να έχει τη δυνατότητα να στηρίξει μια πολιτική Συμφωνώ. που θέλει εκείνη. Πάντη θέλει εκείνη. Συμφωνώ πολύ. Λοιπόν, δεν μπορεί λοιπόν εσύ να κάνει κουμάντο όταν ζει με δανεικά, αλλού. Ο δανειστή σου επιβάλλει είτε σου αρέσει είτε όχι τον τρόπο με τον οποίο θα λειτουργήσει. Τι πιο, Δηλαδή πρέπει να είναι κανεί πυρηνικό φυσικό για να σκεφτεί πέντε βασικά πράγματα. Βέβαια, βέβαια. Ένα πτωχευμένο κράτο δεν μπορεί να έχει δύναμη. Είναι, δεν, και δεν είναι θέμα του ότι τα πάντα είναι χρήμα και ότι άλλο είναι το χρήμα και άλλο είναι η εθνική γραμμή και πολιτική. Κακά τα ψέματα. Όταν ο άλλο σε ζει, τότε μπορεί να, εύκολα να παρεμβαίνει και στη ζωή σου την προσωπική. Αυτό μπορούμε να το, να το δούμε και στην καθημερινότητά μα. Όχι μόνο, όχι μόνο σε, σε κρατικά επίπεδα και στην καθημερινότητα αυτό μπορούμε να το διαπιστώσουμε. Ακριβώς. Έχεις ένα σπίτι στο οποίο το χρωστάς παντού. Η τράπεζα θα σου πει τι θα κάνεις και τι δεν θα κάνεις. Εσύ λοιπόν μπορεί να πας κοντά, Ή θα το αποδεχτείς ή θα σου το σπίτι. Ε, γιατί δεν βάζουμε λοιπόν το αυτό μας σκεφτεί ότι η Ελλάδα αυτή τη στιγμή περνάει από μια πολύ πολύ δύσκολη οικονομική περίοδο η οποία δεν έχει τελειώσει να μην γυλιόμαστε. εντάξει. Διότι ακόμα και στι ευρωπαϊκέ αγορέ δεν έχουν ξεκινήσει να δανειζόμαστε. Αυτό θα γίνει κάποια στιγμή το 20 και με πολλέ παραμέτρου και στέκσει. Λοιπόν, δεν μπορούμε να μιλήσουμε για μια χώρα η οποία μπορεί να πάρει αποφάσει από μόνη τη. Κατανοώ απόλυτα ότι ο Έλληνα πολίτη μπορεί να εκνευρίζεται, μπορεί να ξεσπάει, μπορεί να έχουμε χίλιε δυο συμπεριφορέ οι οποίε ασχετίζονται με τα συναισθήματα του το ελεκτρικού του. Και έχει και τα δίκια του πολλές φορές Γιάννη Γιάννη έχει, έχει, έχει, έχει και τα δίκια του Έχει και τα δίκια του πολλές φορές Ο κάθε πολίτης έχει δίκιο. Εγώ το λέω το αντίθετο mm -hmm. Το θέμα είναι ότι αυτή η πολιτική βούληση Του καθενός Δεν μπορεί να ελοποιηθεί Ακόμη και με το δημοψήφισμα το είδαμε Το 2016 είδα, το Άλλα ψηφίσαμε, άλλα κάνονε Άλλα ψηφίσαμε στα Σκόπια Άλλα κάνανε Γιατί, Γιατί το δημοψήφισμα Σου λέει ήταν χαρακτήρα." τότε με συγχωρείς πολύ, έχουν συμβουλευτικού χαρακτήρα, γιατί μπαις στη διαδικασία να το κάνεις, για να νοημοποιήσεις μια κατάσταση, γιατί σου δίνει πλέον ένα άλλο πρόσωπο στο να πας στην βουλή και να πει παιδιά, έχω πλέον την βούληση του κόσμου και τη θέληση, ο οποίος λέει αυτό. Άρα λοιπόν πάμε να το υλοποιήσουμε. Γιατί ο κύριος Ζάεφ άλλαξε λίγο τα δομένα του δημοψηκίσματος και το έκανε και το ερμηνεύσε κατά τα δικά του, κατά το δοκού, αλλά από την δική του πλευρά. Όπω και εμεί. Και, και, και ο ΣΥΡΙΖΑ έτσι το έκανε. Και η κυβέρνηση δική μα έτσι ο το έκανε. Από κάθε, κάθε ΣΥΡΙΖΑ ενδεχομένω το ίδιο θα έκανε. Ναι. Δεν προσπαθώ να δικαιολογήσω καταστάσει. Εγώ δεν, δεν υπήρξα ποτέ πολιτικό πρόσωπο, ούτε και πολιτικά τοποθετημένο ε, δημόσιο. Το τι πιστεύω εγώ και ποιε είναι η απόψει μου είναι μου, δική μου ιστορία. Το τι βιώνει όμω ο κάθε ένα στην πλάτη του καθημερινά είναι μια πραγματικότητα που τη ζούμε. Και σήμερα τι βλέπουμε λοιπόν, ότι όταν χρωστάς, αυτοτέλεια και αυτοδυναμία δεν έχεις. Και οι αποφάσεις σου πάτε εξαρτύντα από άλλον. Είτε είναι μπλε, είτε είναι κόκκινος, είτε είναι πράσινος, είτε είτε εξωτερικός παράγοντας. Και στην προκειμένη περίπτωση το θέμα αυτό λοιπόν, έχει να κάνει με εξωτερικούς παράγοντε και όχι τόσο εξωτερικούς. Και να σου πω και κάτι, να πούμε και μια αλήθεια. Το θέμα λοιπόν των σκοπιών. Όντω είναι κάτι το οποίο διαιωνίζεται και ένα κοτό ξέρει αν κάποια στιγμή, αύριο μεθαύριο, μετά από τρει γενιέ, που ίσω εμεί δεν θα έχουμε τη δύναμη να σκορπιθούμε ή μπορεί να μην υπάρχουν καν, αν τα παιδιά μα ξέρουν τι ήταν αυτό το σκοπιανό, για να πούνε να το επιλύσουν. Καταλήγουμε λοιπόν σε μια κατάσταση που ναι, με πρέπει να επιληθεί. Αυτό που πρέπει να αλλάξει όμω είναι οι παράμετροι τη συμφωνία. Γιατί δεν σου κρύβω ότι η Βόρεια Ελλάδα τη στιγμή, Βράζει. Το ερώτημα είναι οι βουλευτέ τη Βόρεια Ελλάδα και μάλιστα οι κυβερνητικοί την επόμενη μέρα πώς θα πάνε στην επαρχία του, στην περιφέρειά του και θα διεκδικήσουν πάλι ψήφο. Εκεί λοιπόν θα παιχθεί ένα πολύ πολύ, πολύ μεγάλο τεχνίδι. Με ερωτηματικά. Mm -hmm, mm -hmm. Αλλά αυτό ε, ό, όλο αυτό το οποίο συνέβη η Συμφωνία των Περσπών κρύβε ένα πολύ πολύ πολύ μεγάλο αγκάθι. Το ζήσαμε τις τελευταίες μέρες στην παρέτηση του κυρίου Κοτ η οποία όμως ξεκινάει το γαϊτανάκι να, να ξετυλίγεται μία μέρα πριν στο υπουργικό σωβούλιο με τον κύριο Καμένο. Όταν λοιπόν ο κύριος Κοντζιάς ξέφυγε, ε, εκνευρίστηκε και μίλησε στον κύριο Καμένο με τον τρόπο που μίλησε, γιατί πλέον ένιωσε τον κύριο Καμένο ως υπουργός Αντινικής Άμυνας και αρχηγός όμως της χιδέννησης να του πατάει τον Κάλλον. Γιατί πήγε να ασχήσει εξωτερική πολιτική ενώ δεν υποχρέωσή του. Και τι είπε ο ένας τον άλλο ουσιαστικά, ότι κάνετε λόγο για μυστικά κονδύλια. Μα είναι δυνατόν να βγάζουμε τα άπλητά μας στη δημοσιότητα και να μιλάμε για το πώς αξιοποιούνται τα μυστικά κονδύλια που είναι για εθνικούς σκοπούς. Είναι δυνατόν δύο υπουργοί, φτασμένοι, να προσπαθούν να βγάλουν τα μάτια τους παίζοντα στις βάρος των εθνικών συμφεροντών. Εγώ άλλα φορά το είδα και αν θέλεις είναι το χειρότερο πράγμα που μπορεί να συμβεί γιατί ό,τι πάει λάθος στα εθνικά δεν ξεγίνεται. Και δόξα το Θεώ υπάρχουν πολλοί, ε, να το πω έτσι, φίλοι σωσαγωγικά γύρω-γύρω που περιμένουν πότε ακόμη μια φορά θα κάνουν το λάθο. Μάλιστα. Να μείνουμε εδώ Γιάννη μου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που έτσι ήμασταν παρέα και τα σχολιάσαμε. Σου εύχομαι να έχει ένα καλό βράδυ. Επίσης. Και εύχομαι να έχει ένα καλό καλό ξημέρωμα, ένα πανέμορφο ξημέρωμα. Να σε καλά, γεια χαρά, γεια. Λοιπόν, ήταν ο Γιάννης Μούτσος, ο συνάδελφος δημοσιογράφος Σχολιάσαμε εδώ τα πράγματα, ξέρετε καμιά φορά η αλήθεια είναι σκληρή Είναι σκληρή η αλήθεια, πονάει η αλήθεια είναι λίγο ε, Αλλά είναι, εξέφρασε ο Γιάννης, μία άποψη η οποία θα βρει πολλούς ε, σύμφωνους στη ζωή και αργού Και η λαχτάρα του συνήθισε να πατάει το φρένο μα εγώ μιλάω για δύναμη της αγάπης ίσο δύναμη και ζητάω προτεραιότητα φύση θέση κι εγώ μιλάω για δύναμη της ελπίδας ίσο δύναμη Γυρνάω στην αθότητα. Την παλιά μου, την ταυτότητα. Όλα <Τολλα> ξέρω τι σημαίνουνε και τι ένω. Μελό μου με στο καινούριο μήκο. Οι ευαίσθητοι παθαίνουνε και παράνου. Λες και ο κόσμο το κανόνισε να γλιτώνει ο λύκο. Μέχω, μιλάω για δύναμη τη αγάπη, Ισοδύναμη και ζητάω προτεραιότητά. Στη θέση η εγώ μιλάω για δύναμη της ελπίδας μη και γυρνάω στην αυτοότητα την παλιά μου Τι ταυτό Sodina mi che προτεραιότητα, to proteo ditas μιλάω για freschi τη odica ma Αναρωτιέμαι γιατί σας έγινε η καρδιά σας περιβόλη. <coughs> Συγγνώμη, γιατί έχω και ένα κρύωμα που με ταλαιπωρεί. Το διαπιστώσατε και στις συναντεύξεις που έδειχα. Λοιπόν, γιατί σας κάνει εντύπωση και γιατί έγινε η καρδιά σας περιβόλη. Αυτή δεν είναι η πραγματικότητα. Ε? Μας ταίζουνε και μας κάνουν ό,τι θέλουν. Αυτό είναι. Το θέμα είναι ότι ο λαός πρέπει επιβάλλεται να πει τη δική του κουβέντα. Και δεν το κάνει χρόνια τώρα. Γιατί κακά τα ψέματα, είμαστε εδώ μια παρέα από ανθρώπους που αν μη τι άλλο σκέφτονται. Προβληματίζονται, διαβάζονται, μαθαίνουν. Είμαστε εδώ όμως μια παρέα. Για να κάνουμε μια βόλτα γύρω-γύρω έξω. Για να μιλήσουμε με κόσμο. Να δούμε τι σκέφτεται, πώς προβληματίζετε, τι τον απασχολεί. Θα δείτε ότι δεν είναι σαν και εμά. Θα δείτε πολλοί κόσμο που δεν είναι σαν και εμά. Δυστυχώς. Εδώ λοιπόν πρέπει να γίνει κάτι. Και ποιος είναι αυτός που θα μας πει τι πρέπει να γίνει. Ένα ηγέτης. Ο Τσίπρας είχε τη δυνατότητα... ...γιατί τον πίστεψε ο κόσμος... ...και με το δημοψήφισμα και με αυτή τη δύναμη που του δόθηκε... ...με αυτό το 62-63 πόσο ήταν εκατό... ...είχε τη δύναμη ε, και είχε τη μεγάλη ευκαιρία να γίνει ένας από τους πιο δυνατούς ηγέτες με ποια έννοια το λέω, με την έννοια ότι εκείνη τη στιγμή όλος ο λαός ήταν μαζί του. Μιλάμε για ένα 62% που εκείνη τη στιγμή πίστεψε ότι μπορεί αυτός ο άνθρωπος να, να εκπληρώσει, αν θέλετε, τα όνειρά του. Ε, δεν την εκμεταλλεύτηκε αυτή την δυνατότητα, αυτή την ευκαιρία που του έδωσε ο ελληνικός λαός και έκανε αυτό Συγγνώμη, που του είχαν πει στην Αμερική σε εκείνο το μεγάλο το αξίδι των τεσσάρων πέντε μηνών που είχε πάει πριν τις εκλογές και τι έκανε τόσους μήνες εκεί, αναρωτιέμαι. Λοιπόν, ε, ακολούθησε λοιπόν τη γραμμή αυτή την πεπατημένη. Ε, δεν, ξέρω, δεν ξέρω τι μπορεί να συμβεί. Ε, εγώ σκέφτομαι ότι ίσω θα πρέπει να μείνουμε εδώ. Να τα σκεφτούμε όλα αυτά που ακούσαμε και από τον κύριο Μάζη και από τον Γιάννη Τομούτσο και να επανέλθουμε ίσως στην επόμενη εκπομπή ή στη μεθεπόμενη να τα ξανασχολιάσουμε με άλλους ανθρώπους, με άλλες απόψεις, με άλλα επιχειρήματα. Όπως εσείς, έτσι και εγώ, θέλω να πιστεύω ότι κάτι θα συμβεί και θα αλλάξουν τα πράγματα. Ακόμα κι αν όλα δείχνουν τόσο μαύρα, αν θέλετε, και τόσο δυσίωνα για αυτό, γι αυτό το έθνος, που... για το ελληνικό, για την Ελλάδα μας, ε, ακόμα κι αν όλα είναι προδιαγραμμένα, θέλω να πιστεύω, όπως και όλοι οι Έλληνε βαθιά μέσα τους, ότι κάτι θα συμβεί και θα αλλάξει αυτή η κατάσταση, ε, τι είναι αυτό που μπορεί να συμβεί και να αλλάξει. Δεν μπορούμε να το ξέρουμε. Το θέμα είναι το τι κάνουμε σε προσωπικό επίπεδο. Το έχω πει χίλιες φορές. Ξέρετε, όταν έχουμε δύο στρατόπεδα, ένα στρατόπεδο ε, καλό και ένα στρατόπεδο κακό, ε, αν έχουμε δύο τάσεις, η μία τάση είναι αυτή που είναι η κακή, η συνθεροντολόγα, η σκληρή οι απάνθρωποι και έχουμε και μια τάση που είναι η καλή, η φωτεινή, η γλυκιά, η, ε, η όμορφη. Ε, βλέπουμε ότι αυτοί που υπηρετούν το κακό, όπως το εννοεί ο καθένας, όπως το αντιλαμβάνεται ο καθένας, έχουν μια συνέπεια και συνέχεια ως προς το στόχο τους. Θέλω να πω ότι όλοι εργάζονται σκληρά για να πετύχουν αυτό που έχουν βάλει ως στόχο. Αντίθετα, στην πλευρά, αν θέλετε, των λαών, θα πω εγώ, στην πλευρά των ανθρώπων που αδικούνται, που, που, που, που θα θέλουν τα πράγματα να τα βλέπουν έτσι, να είναι πιο ρομαντικά, πιο δίκαια, ε, για δικαιοσύνη να μιλήσουμε, αυτοί λοιπόν έχουν ένα θέμα. Έχουν ένα θέμα οργάνωσης. Δεν μπορούν να οργανωθούν. Βλέπεις ότι δεν εργάζονται με συνέπεια και συνέχεια για να πετύχουν το στόχο αυτό. Για δείτε το λίγο αυτοί έχουν βάλει στόχο να καταφέρουν κάποια πράγματα. Με κάθε τρόπο, με κάθε, ε, με κάθε ευκαιρία θα παλέψουν και θα το καταφέρουν. Ακόμα και αν αυτοί οι τρόποι είναι αθέμητοι. Δεν λέω εγώ ότι είναι δίκαιοι οι τρόποι. Ας είναι αθέμητοι, ας είναι άδικα, ας υπηρετούν το άδικο, το κακό, το, το αθέμητο. Καταφέρουν όμως αυτό. Γιατί, Γιατί εργάζονται πιστά... Ε, συνέχεια και είναι συνεπής ως προ την εργασία τους. Αντίθετα, αυτά τα στοιχεία δεν τα έχει ο ελληνικός λαός, για παράδειγμα. Βλέπεις ότι υπάρχει μια διέρεση μια διαίρεση που τεχνιέντω η ε, άλλη μπάντα την τροφοδοτεί. Δεν λέω εγώ, όχι, τα μέσα μαζική ενημέρωση. Η ε, πολιτική με ομικρονιώτα την τροφοδοτούν. Το θέμα είναι πως ο ελληνικό λαό. Πώς και αν έχει οργανωθεί για να πετύχει και αυτός το στόχο του. Και πώς εργάζεται για αυτόν τον στόχο. Εργάζεται ή μήπως κοιμάται τον ύπνο του δικαίου. Μαριά, Τα λόγια θα λόγια Μη βάζετε λόγια στο στόμα μου που είπα. Σαφώς και δεν τους ζηλεύουμε. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι ε, δεν αποτελούν ίσως παράδειγμα ως προς αυτό που ακριβώς τόνισα. Ως προς τη συνέπεια και τη συνέχειά τους, προκειμένου να πετύχουν το στόχο τους. Και ναι, ίσως θα έπρεπε και η δική μας μπάντα, ενώ του λαού, η μπάντα των λαών, γενικά όλου του κόσμου που, που βλέπουμε σε παγκόσμιο επίπεδο ότι αγνοούνται πλήρω πια... Οι λαοί, εντάξει, και αποφασίζουν 5-10 νομάτι, ε, ίσως θα έπρεπε και εμείς ε, να λειτουργήσουμε κάπως έτσι. Όχι έτσι, αλλά κάπως έτσι. Θέλω να πω ότι προκειμένου να πετύχει το στόχο σου, δεν πειράζει και να είσαι και λίγο άδικος. Δεν πειράζει και λίγο να χρησιμοποιήσει ένα θέμητο τρόπο. Δεν σου λέω να σου γίνει αυτό τρόπο ζωής και να γίνεις έτσι και να μην υπολογίζεις τίποτα και κανέναν. Γιατί υποτίθεται ότι, περι... ότι εκπροσωπείς το καλό και το δίκαιο. Αλλά ε, ούτε σκληρά δουλεύουμε, ούτε στόχο έχουμε, ούτε συνέπεια έχουμε στην εργασία μας, ούτε τίποτα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Δεν λέω λοιπόν ότι ζηλεύω τους ηγέτες, πούμε, αν θέλετε, σε περιπτώσει που μας κυβερνούν και που μας αγνοούν και που μας αδικούν, σε καμία των περιπτώσεων. Όμως, ε, δεν μπορώ να μην παρατηρώ ότι αυτοί οι ανθρωποί εργάζονται για αυτό που έχουν βάλει στο μυαλό τους. Πολύ σκληρά. Θα μου πείτε, δεν έχουμε τα μέσα. Δεν τα έχουμε τα μέσα. Εγώ πιστεύω ότι τα έχουμε τα μέσα. Αν υπήρχε η οργάνωση και αν όλος αυτός ο λαός, όλοι αυτοί οι λαοί ήταν ενωμένοι... και είχαν ένα κοινό στόχο και μέσα θα είχαμε και τηλεοράσεις θα είχαμε και ραδιόφωνα θα είχαμε. Ε, και θα μπορούσαμε να επηρεάσουμε. Αν η φωνή μας όμως ήταν ενωμένη, αν η φωνή μας είναι ιδιαιρεμένη... και δεν μπορούμε να συνενεθούμε για το τι τελικά είναι αυτό που θέλουμε να πετύχουμε σε πρώτη φάση... δεν μπορούμε καν να βάλουμε ένα στόχο. Δεν ξέρουμε ποιο είναι ο στόχος... Πώς λοιπόν μπορούμε να επηρεάσουμε και τους υπόλοιπους να μας ακολουθήσουν. Αυτό λέω εγώ. Μην έτσι τα λόγια μου παρεξηγούνται. Νομίζω ότι συμφωνούμε όλοι σε αυτό ότι υστερούμε κάπου. Υστερούμε κάπου και πρέπει να βρούμε γρήγορα τι είναι αυτό ε, που μας λείπει. Τι είναι αυτό που πρέπει να κοιτάξουμε σε πρώτη φάση έτσι ώστε να προχωρήσουμε μετά στη δεύτερη και στη τρίτη. Ξέρετε, πλάν A, πλάν B... Τα έχουμε ζήσει αυτά, τα ξέρουμε. Με τα κόκκινα τριαντάφυλλα, Δύο πυροβάτε ταξιδεύουν μαζί. Κι ενώ το χιόνι πέφτει και στα χείλη το σφυλά Μαθαίνει φλόγα με στον πάγο, Πώ να ζει, Μαθαίνει φλόγα με στον πάγο. Να ζει. Όλα ω εδώ ήταν ο δρόμο προ το χέρι σου και στο κρατάω τρυφερά βράδυ πρωί. Και ενώ δικρίζω κρίζω σαν πατρίδα, μου τα μέρη σου παίρνω ανάσα από τη δική σου ανάσα. Ξέρετε, οι άνθρωποι που έχουν έτσι, λίγο παραπάνω μυαλό και που μπορούν πιο εύκολα από τους υπόλοιπους να αποκωδικοποιούν γεγονότα και καταστάσεις, έχουν και έναν εγωισμό λίγο μέσα τους. Και αυτό ε, τους κάνει να αισθάνονται ξεχωριστοί. Είναι ξεχωριστοί, το συζητάμε. Τους κάνει όμως να αισθάνονται τόσο ξεχωριστοί που ίσω ε, αρχίζουν και βιώνουν και μία, αν θέλετε, μοναχικότητα. Τι θέλω να πω. Ότι... Όλοι εμείς, να βάλω και εγώ τον αυτό μου μέσα, ας τον βάλω και εγώ, δεν πειράζει και ας με πούν ότι είμαι ψωνισμένη ή καβαλημένη. Όλοι εμείς λοιπόν που διαβάζουμε, που μαθαίνουμε, που ψαχνόμαστε, που προσπαθούμε να, να, να ερμηνεύσουμε γεγονότα και καταστάσεις, θεωρούμε λίγο και τους εαυτούς μας ξεχωριστού και απομονωνόμαστε από τον υπόλοιπο λαό. Δεν πρέπει. Θέλω να πω ότι... Αν ας πούμε βλέπουμε τηλεόραση και αρχίζει η τηλεόραση και αρχίζουν οι ειδήσει να λένε για παράδειγμα για τους δημόσιου υπάλληλους που παίρναν τρει και τέσσερις και πέντε χιλιάδες μισθό. Αρχίζει μέσα μας και ξυπνάει μια... ένας θυμός και ένα πάθος για αυτή την κατηγορία των ανθρώπων που αυτή η κατηγορία των ανθρώπων όμω θα μπορούσε να μας είναι πάρα πολύ χρήσιμη. Γιατί? Γιατί θα γινόμασταν πιο πολύ. Συμφωνώ λοιπόν με έναν φίλο από το τσάτ που λέει πρέπει να βρούμε αρχικά αυτό που μας ενώνει. Αυτό που μας ενώνει δεν είναι ο θυμός, δεν είναι η αγανάκτηση. Αυτό δεν είναι στόχος. Το να είμαστε θυμωμένοι και να είμαστε αγανάκτησμένοι δεν είναι ο στόχος. Στόχο λοιπόν πρέπει να βάλουμε και να πούμε ότι τι. Ότι θα προασπίσουμε την πατρίδα μας, το έθνος μας, τους Έλληνε. Λέω εγώ ότι αυτός μπορεί να είναι πρώτος στόχος. Μα και αυτός όμως που έπαιρνε 3 και 4 ευρώ το μήνα... Από ένα κράτο που πίστευε ότι τόσο αξίζει να πάρει, ας πούμε, μια καθαρίστρια στη ΔΕΗ, και αυτό είναι Έλληνα. Τα έπαιρνε, καλά έκανε και τα έπαιρνε. Και εγώ θα τα έπαιρνα. Αν με φώναζε η ΔΕΗ και μου έλεγε, εδώ να μου καθαρίζει τι σκάλες και θα σου δίνω τρία χιλιάρικα, θα πήγαινε και θα τα έπαιρνα. Μην κοροϊδευόμαστε. Το θέμα λοιπόν είναι πώ θα γίνουμε καταρχήν περισσότεροι. Και η αλήθεια είναι ότι η τηλεόραση και τα μέσα μαζική ενημέρωση και οι... όλοι οι άνθρωποι που ελέγχουν αυτά τα μέσα προσπαθούν με κάθε τρόπο να μας διαιρέσουν αφενός και να μας κάνουν να θυμώνουμε με άλλες κοινωνικές ομάδες. Δεν πρέπει να γίνεται αυτό. Πρέπει λοιπόν σε πρώτη φάση να ελέγχουμε το θυμό και την αγανάκτησή μας προς ανθρώπους και προς ομάδες που θα μπορούσαμε να βρούμε, όπως εσείς μου είπατε μέσα από το τσάτ, να βρούμε αυτό που μας ενώνει. Αυτό που μας ενώνει λοιπόν... Ε, είναι κάτι το οποίο μπορούμε να το ψάξουμε, να το βρούμε και να, σε πρώτη φάση να, να, να το εντοπίσουμε και από εκεί και πέρα να οργανωθούμε ώστε να, ώστε να το προασπίσουμε. Να βρούμε τους τρόπους που θα το προασπίσουμε αυτό. Ε, κάπως έτσι τα σκέφτομαι τα πράγματα και μέσα σε όλα αυτά θα σας βάλω και ένα τραγούδι που είναι αρκετά παλιό. Θα σας θυμίσει όμω σε κάποιους από σάς κάτι. Το αφιέρωνο στο Γιώργο τον Καρποδίνη, γιατί ξέρω στο ότι το θα το απολαύσει, ήταν μια ανεμόνα που γύδωσε βράδυ από τη δουλειά. Έπαινε στα ανθοδοχεία με νερό από το ψυγείο. Αγριάννα, ανεμόνα ονειραγλικά, μέσα στον ουρανό ξηστή. Αγκαλιά με το ξενύχτη, χίλιε πόρτε όμως έρημινα. Φτιάχνε με γύρι στίχους, γελιά ακουγιά με τους τείχους. ανεμόνα ον γλυκά. Κάποια νύχτα από τους λόφους επειδή όλου τους οροφούς, τα μακριά νεμίζανε μαλλιά. και εσύ τρέχει λεωφόρο, το κορμί της κάνει δώρο, αγριά ανεμό. όνειρα γλυκά. Μου ζητάτε να παίξω το τραγούδι του Καραϊσκάκη. Τι νόημα έχει, για πέστε μου τώρα, αυτή τη στιγμή, τι νόημα έχει να παίξουμε αυτό το τραγούδι όταν προσπαθούμε να βρούμε εδώ πέρα τα σκόρπια κομμάτια μας, α πούμε, και να τα ενώσουμε. Τι νόημα έχει, Σαφώς και η μουσική έχει δύναμη και μπορεί να βοηθήσει ως προ αυτή την κατεύθυνση. Θεωρώ όμω ότι αυτή τη στιγμή, τη δεδομένη, έτσι όπω εξελίσσεται η συζήτησή μα και κουβέντα μα, δεν έχει νόημα σω στην επόμενη εκπομπή ξεκινήσουμε με αυτό για να πάρουμε λίγο τα πάνω μα. Κάποια νύχτα από του λόφου πήδηξαν του ορόφου. Τα μακριά νεμιζάνε παλιά. Και στη τρίτη λέω το κορμι τη κάνει δώρο. Υπότιτλοι AUTHORWAVE Ε, έτσι για να κλείσει γλυκά και όμορφα αυτή η εκπομπή σιγά σιγά ούτως ή άλλως φτάνουμε στο τέλος για απόψε ε, θα βάλω ένα τραγούδι το οποίο ε, υποτίθεται ότι είναι ερωτικό τραγούδι όμως μπορεί ο καθένας να το ερμηνεύσει όπως θέλει και να το αφιερώσει ε, εκεί που θέλει και τι εννοώ εγώ ας πούμε αυτό το τραγούδι ε, θέλω να το αφιερώσω στο γιο μου τι ξέρετε, την ιστορία, μην τα ξαναλέμε. Τα είπαμε στην προηγούμενη εκπομπή. Θέλω να το αφιερώσω εκεί. Και όσοι ακούσαν την προηγούμενη εκπομπή, όσοι ξέρουν την προσωπική μου βιωματική ιστορία, θα καταλάβουν γιατί του το αφιερώνω αυτό το τραγούδι. Κάποιο άλλο αγόρι-κορίτσι που μα ακούει και που είναι ερωτευμένο, μπορεί να το αφιερώσει στον αγαπημένο του ή στην αγαπημένη του. Και επίση, επειδή είχαμε αυτή τη συζήτηση που είχαμε απόψε, και επειδή το τραγούδι λέγεται Κάνε το βήμα. Μπορούμε να το αφιερώσουμε Σε όλους τους Έλληνες Που θέλουν να δουν Κάτι να αλλάζει Όπως λοιπόν και να το ακούσεις Το συγκεκριμένο τραγούδι Δεν πάβει να μας αφορά Για κάθε τομέα Αν θέλετε τη ζωή μας Με πολλή αγάπη λοιπόν Το αφιερώνω Παρανύχτα στην Αθήνα Μια καρδιά εκπέμπει σήμα Άκου πώ χτυπά σκεντάει τα φιλιά της με μηνύματα αγάπης από το πουθενά κάν' απόψε ένα βήμα έλα λίγο πιο κοντά οι καρδιές μας είναι κρίμα να χτυπάνε χωριστά Ξεκίνα, στήλε σήμα, κάνε τώρα το βήμα, έλα πιο κοντά. Ξεκίνα, κάνε το βήμα, το σεντόνια έχει κύμα, κράταμε με σφιχτά. Μια καρδιά σοκολατίνα έχει στήσει την κομπίνα, κάπου εκεί ψηλά. Να χυθεί σαν ένα κίνημα αγάπης σε μια γειτονιά. Η mm. ζωέ μας είναι κρίμα, να κυλάνε χωριστά. Απόψε ένα βήμα και λα πάρε μαγκαλιά. Ξεκινά σ' Κάνε τώρα το βήμα, έλα πιο. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν όλοι μαζί, εδώ, αυτή η παρέα που μιλάει κάθε βράδυ και κάθε Δευτέρα βράδυ μαζί μου να, σε πρώτη φάση να στείλει ένα σήμα, σε πρώτη φάση. Ας στείλουμε ένα σήμα, σε πρώτη φάση. Σε δεύτερη φάση ας αφήσουμε λίγο τους στιμούς και τις αγανακτήσεις, τις έντονες, εντάξει, λίγο να επανέλθουμε σε μια ήσυχη κατάσταση, σε μια ζεν κατάσταση, να δούμε ακριβώς τι θέλουμε και τι ζητάμε. Και μετά σιγά σιγά, αν δείτε ότι σε προσωπικό επίπεδο ο καθένα μα μπορεί να εντοπίσει τι είναι αυτό που πρέπει να γίνει, θα δείτε πώς όλο αυτό το πράγμα από προσωπικό θα γίνει συλλογικό. Και μπορεί να γίνει σαν σε θαύμα ένα πράγμα. Μπορεί να σας ακούγεται λίγο τώρα αυτό έτσι μυρολατρικό, να σας ακούγεται λίγο μεταφυσικό, να σα ακούγεται λίγο πολύ, λίγο πολύ ρομαντικό. Ούτω ή άλλως είμαι ρομαντικό κορίτσι, το ξέρετε, ρομαντική γυναίκα. Όμω. Ε, το ξέρουμε πολύ καλά και το έχουμε πει και δεν το λέω μόνο εγώ. Το λένε και οι επιστήμονες ότι αν εμείς σε πρώτη φάση δεν ξεκαθαρίσουμε τι είναι αυτό που θέλουμε και που ζητάμε, δεν θα μπορέσει όλο αυτό το πράγμα να γίνει μια συλλογικότητα η οποία θα καταφέρει να πετύχει το στόχο που θα βάλει. Λοιπόν, κάπου εδώ θα φτάσουμε στο τέλος. Κάπου εδώ θα αρχίσω να σας λέω καλή Ανα, Αναρωτιέμαι τι τραγούδι να βάλω που να μην σας έτσι στεναχωρήσει ιδιαίτερα. Να, θα βάλω ένα τραγούδι που αγαπώ πάρα πολύ και που αλλάζουμε λίγο τη διάθεση, αυτή που είχαμε την πιο γλυκιά και ρομαντική νωρίτερα. Με το παγλαμαδάκι λοιπόν του Νίκου Παπάζογλου θα σας πω μια μεγάλη καληνύχτα. Σας ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου που ήσασταν εδώ απόψε και που τα είπαμε. Ευχαριστώ τον καθηγητή τον κύριο Μάζη και τον Γιάννη τον Μούτσο για την... Συζήτηση που είχαμε απόψε και μας έδωσαν έτσι αφορμές να μιλήσουμε, να συνδιαλαγούμε, να σκεφτούμε, να προβληματιστούμε. Εύχομαι να έχετε ένα όμορφο βράδυ, ένα καλό ξημέρωμα και ανανεώνουμε το ραντεβού μας βέβαια για την επόμενη Δευτέρα στις 10 το βράδυ με κάτι εντελώ διαφορετικό. Θα προσπαθήσω να είναι τουλάχιστον κάτι εντελώ διαφορετικό. Σας ευχαριστώ μέσα από τα βάθη τη μου. Όλη την Κρήτη, όλη την Ελλάδα, όλη την Ευρώπη, Αμερική, Καναδά και όσες χώρες ανά τον κόσμο μας ακούνε και που είναι εδώ παρέα μας να έχετε μια καλή νύχτα. Γεια χαρά! Ποιος ξέρει που Είσαι Υπότιτλοι